Ξεκινάμε τα νέα της Αποψινής Εκπομπής και άλλες φορές κατά το παρελθόν έχουμε αναφερθεί σε εκείνους τους σούπερ -ύρωες, α, οι οποίοι βγαίνουν από τα σπίτια τους α, ντυμένοι με την κάπα τους α, και υποτίθεται ότι προστατεύουν το κοινό από το έγκλημα δεν μιλάμε φυσικά για τους συμβατικούς σούπερ ήρωες των κινηματογραφικών ταινιών Μινά είναι μια μόδα η οποία έχει έτσι χτυπήσει τον αγγλοσαξονικό κόσμο κυρίως, ο οποίος α, μέσα από τα comics, Υπάρχει και η βιομηχανία η οποία ευνοεί την παρουσία σούπερ ειρών στο έτσι λαϊκό, φαντασιακό. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να είναι επιρρήρωστοι και στην πραγματική του ζωή. Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το, στη γέννηση αυτού του κινήματο έπαιξε η κινηματογραφική ταινία Κίκας Για όσου την έχουν δει, για όσους δεν την έχουν δει, προτείνει, ήταν επιφύλακτα. Που ξύπνησε έτσι σε εκατοντάδες ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο Αυτό το αίσθημα του να δυθούν και οι ίδιοι σου ήρωες Και να βγουν εκεί έξω για να αντιμετωπίσουν το έγκλημα Στην Βραζιλία και πιο συγκεκριμένα στην πόλη ομπάτε. Είχαμε μια διαφορετική εκδοχή της συγκεκριμένης ιστορίας Καθότι η αστυνομία προσέλαβε έναν άνθρωπο Τον οποίον τον έντισε σαν μπάτμαν τον έχει ντήσαν Μπάτμαν και αυτός εκεί, αυτή την περίοδο περιπολεί στις γειτονιές μαζί με τους υπόλοιπους αστυνομικούς, διμένος κανονικά Μπάτμαν, προσπαθώντας να προστατέψει τους πολίτες από, το, από την εγκληματικότητα. Αντρέλου Πινχέιρο λέγεται ο συγκεκριμένος, ο οποίος προσπαθεί... Για να δω προσπαθεί... το όνομα μιλά, γιατί κάτι που... Ναι. Πινέιρο. Πινέιρο. είπα εγώ. Εντάξει, τώρα αυτά τα βραζιλιάνικα... Λοιπόν, ο ίδιος υποστηρίζει ότι αν μπορώ να βοηθήσω και να φέρω εις πέρα στην αποστολή μου βοηθώντας έστω και ένα παιδί, τότε θα ήταν πάρα πολύ ωραίο α, συνέστημα. Αυτά εν Στην ουσία η αστυνομία θέλει να χρησιμοποιήσει τον Πινέιρο σαν έναν σύνδεσμό μεταξύ της κοινωνίας, η οποία κρίνουν οι αστυνομικοί και στη Βραζιλιο, ότι έχει αποξενωθεί κάπως από τις αρχές και τη πραγματική. Αστυνομίες εμείς ευχόμαστε βέβαια καλή επιτυχία στο έργο του και μακάρι να δούμε και εδώ στην Ελλάδα σούπερ ήρωες να βοηθούν. Δεν ξέρω, δεν έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ο κόσμος έχει λαλήσει κατά κάποιο τρόπο, δεν αποκλείω το γεγονός κάποια στιγμή να δούμε και σούπερ ήρωες στις διαδηλώσεις. Βέβαια, εδώ ο Μινά με σκουντάει ότι πρέπει να πω και το επόμενο νέο, ναι, αλλά εγώ θέλω ίσω έτσι να σα χαλαρώσω με αυτού του άμπειρου που επιλέγουμε να έχουμε για μουσικό χαλί. Τέλο πάντων, είναι δεκτικό δυστυχώ το βλέμμα του Μινά εδώ δίπλα μου. Οπότε, θα κοιτάξω εδώ τι σημειώσει μου και θα σα αναφέρω τον ναιάκι για αυτή την εβδομάδα. Γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι αρχίζει και χάνει τη μάχη με τα έντομα. Ε, ερχόμαστε λοιπόν εδώ να πολύ κριτικοί. Υπάρχει γύρω από τα μεταλλαγμένα προϊόντα, υπάρχει ανησυχία για τις συνέπειες που θα προκαλέσει η παρέμβαση του ανθρώπου στο οικοσύστημα με αυτόν τον τρόπο, όπου ο άνθρωπος στην ουσία γίνεται ένας μικρός θεός και παρεμβαίνει σε, στο DNA των φυτών κυρίως και όχι μόνο. Ε, η είδηση είναι ότι μια ποικιλία καλαμπουκιού την οποία έχει κατασκευάσει η εταιρεία Monsanto αυτό ο, ναι. ο γίγαντας των μεταλλαγμένων προϊόντων ε, η οποία έχει, είναι η εταιρεία πουλάει πάρα πολύ στην Αμερική συγκεκριμένα η περισσότερη ποσότητα καλαμποκιού που παράγεται στην Αμερική μηνά προέρχεται από μεταλλαγμένες ποικιλίε. Τέλος πάντων ε, αυτή η ποικιλία ε, έχουν παρεύει επιστήμονες στο DNA του καλαμποκιού και έχουν περάσει μέσα κάποιο γονίδιο το οποίο παράγει μια τοξίνη συγκεκριμένη η οποία επιτέθε, επιτίθεται στο σκαθάρι χρυσομήλι, το οποίο σκαθάρι στην ουσία τρώει το καλαμπόκι και ρίχνει την παραγωγή και έχει ένα σωρό οικονομικές συνέπειες. Είναι ένας τρόπος να αυξηθεί η παραγωγή του καλαμπόκιου. Ναι, είναι ένας τρόπος να αυξηθεί η παραγωγή ναι, του καλαμπόκιου χωρίς τη χρήση εντομοκτώνων. Δηλαδή δεν είναι όλα αρνητικά με τα μεταλλαγμένα προϊόντα, π.χ. όταν αποφεύγει κάποιος να χρησιμοποιεί εντομοκτώνο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, σύμφωνα με κάποιες έρευνες και μια επιστολή που έστειλαν 22 ακαδημαϊκοί, αναφέρουν ότι σε κάποιες καλλιέργειε με αυτή την ποικιλία καλαμποκιού, τη μεταλλαγμένη, παρατηρήθηκε ότι το σκαθάρι επιβιώνει. Οπότε μάλλον και είναι κάτι αναμενόμενο, το σκαθάρι άρχισε σιγά σιγά αναπτύξει, να προσαντώ, αναπτύξει δεύτε, κάποιους αντισώματα. μηχανισμούς mm. άμυνας απέναντι σε αυτή την τοξίνη που εκκρίνει το καλαμπόκι. Και έτσι στην ουσία αυτός ο παγκόσμιος γίγαντας της Αγροχημική βιομηχανίας, η Μονσάντο, ε, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα να αντιμετωπίσει, ότι αρχίζει και ανεβαίνει η αντική δισογραφία... Το κυρίαρχο πλεονέκτημα που είχαν οι μεταλλαγμένοι σπόροι είναι ότι σου εξασφαλίζουν μεγάλη παραγωγή με φθηνό κόστο. Όταν αυτό το asset, αυτό το πλεονέκτημα του καρπού σου αρχίζει και καταρρύπτεται, γιατί οι πελάτε ήταν οι αγρότε στην τελική. εμεί μπορεί να αντιδρούσαμε ω καταναλωτέ και να λέγαμε: Ω παιδιά, τι γίνεται εδώ μεταλλαγμένα προϊόντα, τι συνέπειε έχει αυτό. Αλλά τώρα στην ουσία αρχίζει και ανησυχεί πολύ η εταιρεία και προτείνει τη χρήση εντομοκτώνων. Μάλιστα. Οπότε χάνεται το στρατηγικό πλεονέκτημα. Πάλι στα ίδια, δηλαδή. Πάλι στα ίδια, δεν έχει νόημα. Αυτέ οι εταιρείε θα κλείσουν άμα συνεχίσουν αυτά τα γεγονότα. Ωστόσο, αναφέρουν ότι αφορά μόλι το 0,2 των εκτάσεων όπου χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη ποικιλία καλαμποκιού. Mm. Τέλο πάντων, ένα χτύπημα σε αυτόν τον κολοσσό τη βιοτεχνολογίας. Και η απόδειξη, βέβαια, για ακόμα μία φορά ότι η φύση πάντα βρίσκει τρόπου να παρακάμπτει όλα αυτά τα. Τα τερτύπια και τα κονόιτα. Και ο άνθρωπο θα πρέπει κάθε μια στιγμή θα προσαρμοστεί. Τέλο πάντων, εμεί ε, δεν είμαστε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ο θα συμφωνήσει 100%. Ωστόσο, δεν είμαι ε, 100% εναντίον των μεταλλαγμένων όπω τα ξέρουμε. Ε, ε, αν βοηθήσει, π.χ. να τραφούν οι πληθυσμοί με φθηνό τρόπο, νομίζω ότι είναι κάτι καλό. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχουν ένα τεράστιο και βρώμικο λόμπι, ε, με πολλά κεφάλαια τα οποία χρησιμοποιούνται για να πείσουν τις αρχές της Αμερικής να τα υιοθετήσουν, προσπαθούν να το περάσουν και στην Ευρώπη αυτό, το έχουν καταφέρει σε ένα βαθμό, ωστόσο η Ευρώπη αντιστέκεται σημαντικά στα μεταλλαγμένα βριόντα. Τέλος προϊόντα. τελος πάντων πολλές φορές να με χτυπάς μιλιά. κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα φιέρωμα σε τέτοια ζητηματάκια βιοτεχνολογία. Δεν ξέρω. Έχουμε πει σε πάρα πολλά θέματα που θα κάνουμε. Ναι, Ενίξεις. ναι, έχουμε μιλήσει και για το νερό, αν δεν Και απατώμα. για το νερό έχουμε να πούμε πολλά. Σήμερα με πήραν, ας πούμε, από μια εταιρεία η οποία πουλάει φίλτρα για το νερό βρύσης και όταν τους λέω, μα βρε παιδιά καταναλώνω εμφιαλωμένο, οπότε δεν είχε νόημα να μου πουλήσουν για το νερό βρύσης κάποιο μηχάνημα. Μου λένε, ακούσα την τελευταία έρευνα για το χρώμιο ε, στα... Ήταν ανημερωμένοι. <χω> ναι, είχα, ήταν η απάντηση. Ναι, λέω εγώ. Ήμουνα ίσω από του ελάχιστου που έχουν ακούσει αυτήν την είδηση. Και λέω ναι, τη γνωρίζω. Το, το νερό που καταναλώνουν δεν ήταν από αυτέ τι εταιρείε. Τέλο πάντων. Ε, το είπα Φράβο, ξανά. Ευχαριστώ. Το ολοκληρώσαμε νομίζω την ειδησιογραφία αυτή τη εβδομάδα. Το ολοκληρώσαμε και πρέπει να περάσουμε γρήγορα, γρήγορα στην περίληψη τη προηγούμενη εκπομπή. Θα κάνουμε μια εκπομπήση. πολύ μικρή περίληψη τη προηγούμενη εκπομπή για να υπάρξει έτσι και ένα ιστορικό αρχείο αυτή τη εκπομπή. Εμεί αυτό που κάνουμε. Το βλέπουμε και με έναν διαχρονικό τρόπο. Δεν κοιτάμε μόνο το σήμερα. Πιστεύουμε ότι θα μας ακολουθεί και στα επόμενα χρόνια και στην εμπόρια μας αυτό το χώρο και όχι μόνο. Ε, να μην σας κουραζω άλλο. Θα σε λίγο συνεχίζουμε με την περίληψη της προηγουμένης εκπομπή για την ομάδα Ε. Λοιπόν, ομάδα Ε ήταν το θέμα της προηγούμενης εκπομπής, 5 Μαρτίου του 2012. Αυτό που στην ουσία κάναμε α, ήταν μια ιστορική αναδρομή σε, όλο, σε όλη αυτή την υπόθεση. Ίσως το γνωστότερο σενάριο, εγχώριο σενάριο θεωρία συνωμοσία από το 1974 μέχρι σήμερα. Είδαμε α, πώς ξεκίνησε, είδαμε το ιδεολογικό και πολιτικό προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι προώθησαν αυτή την ιστορία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε και μια κοινωνιολογική προσέγγιση του θέματος, ε, σχολιάζοντας ότι υπάρχει μια ανάγκη στον κόσμο να προκρίνει ε, μεσιανικ... μεσιανικά και ε, σενάρια, αλλά και η ιδέα της λύτρωσης από έναν ισχυρό μηχανισμό, ο οποίος είναι έξω από τις δικές μας δυνατότητες, είναι μια ανάγκη που έχει και ο άνθρωπος και ήρθε να συμπληρώσει ακριβώς αυτό το κενό στην, στον ψυχικό κόσμο του Έλληνα η ομάδα ε. ε. Είδαμε επίσης κάποιες γνωστές και πολύ λιγότερο γνωστές ή και παντελώς άγνωστέ προσωπικότητες οι οποίες και από τα τέλη της δεκαετίας του 70 ξεκίνησαν να μιλούν για το ζήτημα της ομάδας Ε. Όλες οι απόψεις τους αποτέλεσαν ουσιαστικά αρχιετυπικό υλικό για όλους τους μετέπειτα και πολύ περισσότερο γνωστούς α, συγγραφείς που πρόθεσαν την ομάδα ε Μιλήσαμε για το βιβλίο του Λευκοφρίδη το «Κοσμοσκάφος τα γύρω Ε, που ανέλυε το όργανο του Αριστοτέλη και αποδείκνυε ουσιαστικά ήθελε να αποδείξει ότι ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος ήταν εξωγήινος και ήρθε από το μη του λαγού σε ηλικία 5 ετών και ότι το συγκεκριμένο έργο α, ουσιαστικά... Uh, μετέφερε κωδικοποιημένα μια γνώση κατασκευή ενό διαστημοπλίου Μετά μιλήσαμε για τον Αριανό, αν δεν κάνω λάθος, Και για το βιβλίο του Ετοπία Υπάρχει και το Ετοπία Αριονας. Πώς ναι. τον είπα Αριανό Αριανό, <laughs> συγγνώμη ο Αριώνας ο οποίος να πούμε ότι οραματιζόταν ένα α, πανεπιστήμιο των Ελλήνων με έδρα το Αιγαίο η απόψεις του αυτές οι φιλοσοφικές επηρέασαν πάρα πολύ τους ανθρώπους που τον άκουσαν εκεί γύρω στα, στις αρχές με μέσα της δεκαετία του 80 Και από εκεί η Σκητάλη πέρασε στον Γιάννη Φουράκη ο οποίος ε, στην ουσία έκανε ευρύτερα γνωστό το θέμα μέσα από τα βιβλία του Εκμεταλλευόμενος και, και ένα αντισιονιστικό έτσι, ναι, κλίμα που υπήρχε σε εκείνη την περίοδο. αυτό παρουσίασε μια δικιά του έτσι εκδοχή του μύθου της ομάδας Ε. Έκτησε όλη αυτή την ιστορία με τα καλά του και τα κακά του. Τελεσπέτωνα σχολιάσαμε με πολύ έντονο τρόπο τα αντικά. Που είχαν όλα αυτά τα σενάρια. Δεν ήταν, δεν το περιορίσαμε μόνο στον Γιάννη Φουράκη, όπω είναι εκεί, λοιπόν, αλλά και στον Ανέστη Κεραμίδα, ο οποίος πάτησε πάνω στο έργο του Φουράκη, τον αντέγραψε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έβαλε και τα δικά του στοιχεία. Δηλαδή, εκεί που ο φουράκι άφηνε υπονοούμενα, ο Ανέστη Κεραμίδα ε, ε, ε, χρησιμοποιούσε κατάφαση. Ε, ε, νομίζω ότι υπήρξαμε δεικτικοί απέναντι σε αυτέ τι προσπάθειε, οι οποίε είχαν πολλά και ε, ε, ε, υπερβολικά στοιχεία και μυθολογικά. Και ανακριβεί. Και ανακριβεί. Δεν μιλάμε τυχαία τώρα. Υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία περιγράφουν αυτοί οι άνθρωποι, τα οποία είναι ε, ε, ψεύτικα. Είναι μυθεύματα, είναι δημιουργήματα, αποκύματα της εγκεφαλική του διάνοια. Αναφερθήκαμε συνέχεια και στον Γεώργιο Γκιόλβα. Μιλήσαμε για τον τεράστιο μύθο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το όνομά του. Αναφερθήκαμε πολύ σε κάποια πράγματα σε σχέση πάντα με το βιογραφικό το οποίο υποτίθεται ότι κυκλοφορεί εκεί έξω και αποδείξαμε ότι ελάχιστα, ελάχιστα από αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται για αυτόν ισχύουν αντιθέτως Φέραμε στο προσκήνιο μέσα από συνεντεύξει που είχαμε δώσει, διάφορε περίεργε δηλώσει του, όπου χαρακτήριζε μέλο τη ομάδα Ε και αγωνιστή του τον κύριο Πλεύρη, ή βραχίωνα τη ομάδα Ε στην Αμερική, την ρατσιστική και φασιστική οργάνωση Κούκλουξ Κλάν, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμο ο περισσότερο, ο οποίο εκεί έξω για έναν μεγάλο Έλληνα πυρηνικό φυσικό, ο οποίο συνεργαζόταν με, με τον Άινσταϊν και τον Τέσλα. Υπέγραψε την uh, πρώτη του εφεύρεση. Τέλο πάντων, αυτό συνέχεια... το διπλωμάτιο ευρεσιτεχνία, για να μιλάμε με ακριβία. Στη συνέχεια, περάσαμε και στο, σε όλο αυτό το σπρόξιμο το οποίο έχει φάει όλη αυτή η ιστορία από διάφορους εκδοτικού οίκου, εκδοτικά συμφέροντα, περιοδικά αναζήτησης με όλους τους υπόλοιπους μύθους που έχουν πλαστεί ειδικά εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη για ανύπαρκτους ωκεανολόγους, α, ωκεανολόγους για ανύπαρκτες αδελφότητες και όλα αυτά τα λοιπά Δυστυχώς μια μέθοδος η οποία έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στα εκδοτικά τα του χώρου της αναζήτησης δεν είμαστε οι κριτές των πάντων, ωστόσο, όταν κάτι μας χτυπάει και έρχεται σε γνώση μας γιατί ε, την χάνει λόγω τη ε, πολιτού ενασχόλησή μα με αυτά τα θέματα από μικρή ηλικία, από την να έχουμε γνωρίσει πολλού ανθρώπου ε, και πίσω από τα παρασκήνια. Ακριβώ. Γνωρίζουμε πράγματα ε, και καταστάσει. Δεν δημιουργήθηκε αυτή η εκπομπή από Παρθενογέννηση. Ναι, ε, δεν, ε, δεν ήρθαμε από πουθενά. Τέλο πάντων, ε, όταν ε, βρίσκουμε πράγματα και εντοπίζουμε καταστάσει οι οποίε αξίζουν ε, την κριτική μα, δεν θα κρατάμε κλειστό το στόμα μα. Ε, δεν είμαστε εδώ, βέβαια, εκείνε τι ώρε τη ηθική και να, δεν παρουσιάζουμε. Ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι χάζοι, εμεί είμαστε οι έξυπνοι και ότι θα, κράξουν, ότι θα κράζουμε, δεν κάνουμε κράξιμα από εδώ. Ωστόσο, να ξέρετε ότι προσπαθούμε να μεταδίδουμε έγκυρες πληροφορίες στους φίλους μας και αυτός είναι ο μοναδικό μας στόχος, δεν υπάρχει άλλος στόχος. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στα νεότερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των, της ύπαρξη και της εκπομπής της πολύ γνωστής τηλεοπτικής, πήλες στο ανεξήγητο, όπου το θέμα αναθερμάνθηκε από το 2004-2005 και μετά μέχρι α, το 2009 όπου το θέμα ουσιαστικά α, ξεφτυλίστηκε θα έλεγα μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη βαριά έκφραση στα, στα μάτια του κοινού παρουσιάστηκαν 5-6 διαφορετικές ομάδες έψιλων ε ανά την Ελλάδα επίσης παρουσιάστηκε υποτιθέμενη γραμματέα των έψιλων ε, η οποία πιθανότητα ήταν η σχέση ή σύζυγος ε, κάποιου γνωστου μουσά του κύριου ο οποίος γυροφέρνει τα τηλεοπτικά δρόμια. Του πολιτικού Και επίση βέβαια να αναφερθούμε και στον συνεδευξιαζόμενο μα ήταν ο Κωνσταντίνο Οκούρο, ο, ο, ο συγγραφέα ίσω του καλύτερου βιβλίου για το ζήτημα των έψιλων, ε, Το άνοιγμα των έψιλων ε από τι εκδόσει έσωπρων, ο οποίο και αυτό με τη σειρά του κράτησε νομίζω μια ιδιαίτερα σκληρή α, στάση σε όλου αυτού οι οποίοι προώθησαν το ζήτημα τη ομάδα έψιλων. Ε. Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά του είχα κάνει την ερώτηση, αν πιστεύει μετά από όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν αυτά που έλεγαν και η απάντησή του ήταν εν τέλει αρνητική με βαριά καρδιά το είπε. Ναι, είναι ενδεικτικό το τι συμβαίνει και πως κάποιοι άνθρωποι δεν θα πλουτίζουν ωστόσο πηγαίνουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο εκμεταλλευόμενοι με συγχωρείτε για αυτό το σχηματικό παράδειγμα που δίνω. Οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη του κόσμου να ακούσει κάτι το πιο ξεφεύγει λιγάκι από τα καθιερωμένα, δεν είναι κακό αυτό κιόλα. Ωστόσο, ε, πολύ... έχει στηθεί ολόκληρη βιομηχανία εκμετάλλευση αυτή της ανάγκης, οι οποίοι μα μεταδίδουν τόνου οχετού, ψευδών και πτυέλων. Προσπαθώντα να μεγαλώσουν το νούμερο στον τραπεζικό του λογαριασμό. Και βέβαια, επειδή ένα φίλο μα έστειλε ένα email και μα είπε ότι τα συγκεκριμένα πράγματα δεν θα τα, δεν θα τα λέγατε όταν εάν οι άνθρωποι αυτοί ήταν εν ζωή. Εμεί θα του απαντήσουμε ότι τα συγκεκριμένα πράγματα τα λέγαμε ακόμα και όταν ήταν εν ζωή. Όπω είπε και ο Άπαν, δεν προκύψαμε από παρθενογένεια εδώ στον Ατλαντή. Έχουμε μια ιστορία πίσω μα και κάποια πράγματα. Τα λέμε από το 2004-2003 στα διαδικτυακά φόρουμ, φόρουμ τα οποία φυσικά δεν είναι και παντελώ άγνωστα. Το, το email μα το το συγκεκριμένο, το οποίο τον είδαμε μόλι χθε, υπήρχε ένα πρόβλημα με το email μα. Ε, δεν φοβόμαστε να βγάλουμε κανέναν εδώ και να έχουμε να, να απαντήσουμε σε ό,τι και αν θέλετε. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε εμά από αυτό. Ε, και κλείνοντα όλη αυτή την παρένθεση να πούμε ότι η προσπάθειά μα ήταν ε, να δείξουμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα πολιτικά. Και οικονομικά συμφέροντα πίσω από αυτήν την ιστορία και τα οικονομικά πάει Και ιδεολογικά υφή. επίσης. Ναι, ιδεολογικά κυρίως. Ε, τα οποία άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την ιστορία της ομάδας ΕΕ για να εντάξουν και αλλαπρόβατα στο κομματικό τους ποιμνίο, να το πούμε και αυτό. Ε, ο, νομίζω δεν ξέρω να το πετύχαμε ή όχι να το να περάσουμε το μήνυμα. Αυτή ήταν η δική μα προσπάθεια. Νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα πολύ πολύ ναι. μικρό μουσικό διαλυματάκι. σω α κουράσαμε, μιλάμε αρκετή ώρα. Λοιπόν, θα περάσουμε στο μουσικό διαλυμα. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να αναλύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε πλέον σε πολύ λίγο χρόνο το ζήτημα τη γεωμηθολογία. Απλά ενδεχομένω να πάμε τη συνέντευξη λίγο πίσω, γιατί άρχισε η εκπομπή ένα τέταρτο αργότερα. Επειδή μηνά. ο κ. Μαριολάκο έχει ειδοποιηθεί για τον ακριβή χρόνο, μάλλον η συνέντευξη θα γίνει στην ώρα τη. Απλά θα πούμε και άλλα πράγματα αργότερα, άλλωστε έχουμε μόνο έναν συνεδρίγμα. Πολύ ε, λίγο, θα τα ε, ε, να αυτοί. μην κουράζουμε άλλο Να περάσουμε σε ένα πολύ δυνατό κομμάτι τους Πλασίμπο. Mm -hmm. δεν έχουμε παίξει νομίζω από το Πλασίμποδο Όχι, αναρωτιόμουνα γιατί δεν έχει γίνει ε, Μάλλον ήρθε η ώρα να γίνει η μηνά Λοιπόν, πίσω σε τρία λεπτάκια περίπου Πολύ ωραία Ατλαντής, μόνο ροκ Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Ε, ήταν έτσι Μέχρι πολύ ενδιαφέροντο κομμάτι. Υπάρχει ενθουσιασμό με του Πλασίμπου, Bitter End. Αστρική Πύλη και πάλι μαζί σα. Μειρά που και Άνδρε Παντσόπουλο στα μικρόφωνα του Atlantis FM. Αν δεν κάνω λάθο, είναι η 16η εκπομπή μα. Η εκεί. προηγούμενη ήταν η 15η, η οποία ήταν η Χρυσούζικη τελικά. Δεν έχουμε την ηχογράφησή τη. Ε, ε, αυτή η εκπομπή κόλαφο για την νεομοιθολογία τη ομάδα Ε. Σα αναλύσαμε με πολύ σοβαρό τρόπο. Ε, το τίπα, ένα ουσιάσαμε. στίγμα νομίζω. Δώσαμε ένα στίγμα έτσι για να μείνει στο αρχείο μας Λοιπόν Σήμερα όμως ασχολούμαστε με ένα άλλο θέμα Με ένα θέμα που Εν ίσω ίσως έχει να κάνει Και με την αρχαία Ελλάδα και μάλιστα θα σα μιλήσουμε στο τέλο εκπομπή και για το ζήτημα έκπληξη για το θέμα έκπληξης επόμενη εκπομπή, το οποίο έχει κλείσει από τώρα. Λοιπόν, κεντρικό θέμα σήμερα γεωμιθολογία. Τι είναι η γεωμιθολογία γιατί έχουμε α, σχετικά λίγο χρόνο στη διάθεσή μα. Έχει έναν ορισμό ο αντρέφου, βέβαια να πούμε ότι προέρχεται από τη λέξη γη και μύθο έτσι. Είναι μάλλον ένα όλο ο οποίο βέβαια ήρθε και αυτό από το εξωτερικό, δηλαδή α, ε, ε, ξένοι επιστήμονε χρησιμοποιώντα ελληνικά συστατικά συνίθεσαν μια καινούργια λέξη. Έναν είναι ένα νεολογισμό όπω λέγονται αυτές οι λέξεις. Είναι αναλόγως με, το, με τον όρο μυθικισμός, έτσι, για τον ναι. οποίο είχαμε μιλήσει κοντά στις γιορτές. Είναι ένας όρος, όρος γεωμυθολογία, ο οποίος ε, ήρθε στο προσκήνιο γύρω στα 6 ή τα 70 ή αλλιώς τη δεκαετία του 60 και του 70. Στην Αμερική είναι ένας κλάδος των γεωεπιστήμων, ο οποίος ε, διερευνεί τη σχέση μεταξύ των φυσικο διεργασιών που συμβαίνουν στη φύση μηνά, και τη συγκρίνει και το συνδυάζει αυτό με τη μυθολογία. Δηλαδή προσπαθεί να εντοπίσει ε, τι διάφορε διεργασίε τη φύση και να εντοπίσει πού υπάρχουν ανάλογε αναφορέ στην ελληνική μυθολογία. Μάλλον ξεκινούν από το αντίστροφο, δηλαδή μελετούν τη μυθολογία, έχουν δηλαδή κάποια δεδομένα ναι. τα οποία είναι σε γραπτά κείμενα είτε τη Ελλάδα, είτε τη Μεσοποταμία, είτε τη Αιγύπτου και άλλων λαών. Βλέπουν ότι. Μέσα αυτή η μύθη και τα κρυφά νοήματα ίσως να εμπεριέχουν κάποιες διεργασίες που σχετίζονται με, το, με τις μεταβολές ε, τις γεωλογικές στο περιβάλλον εκείνων των λέων και προσπαθούν να παραλληλήσουν αυτού του είδους τις ιστορίες που κατέγραψαν οι πρόγονοί μας με ε, τις γεωλογικές διεργασίες κατά το παρελθόν. Για να σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Πώς ε, λειτουργεί η γεωμηθολογία, αυτός ο νέος κλάδος των, των γεωφυσικών επιστήμων. Ε, σύμφωνα με τη μυθολογία, σύμφωνα με τους μύθους, η ε, ποταμή είναι θεή και είναι τέκνα του ωκεανού και της πυθίας. Μιλάμε τώρα για την ελληνική μυθολογία. Πάνω, ναι, έτσι. για την ελληνική μυθολογία. Η ποταμή όμως συγχρόνως αναφέρονται και ως γεννήτερες νησιών, όπως παραδείγματο χάρη τη Αλαμίνα στη μυθολογία. Ε, αυτό οι αρχαίοι γνωρίζαν. Γιατί όντως, σύμφωνα με την επιστήμη, οι ποταμοί με, τις διάφορες, με, τα διάφορα, με το χώμα που κουβαλάνε τις πέτρες και τα λοιπά έχουν συντελούν στην δημιουργία των νησιών. Οι αρχαίοι Έλληνες μέσα από τους μύθους τους, είχε κάτι κάτι παραπάνω. Αυτά τα ερωτήματα μας θέτει η γεωμηθολογία και προσπαθεί να συντεριάξει μύθο με επιστήμη και να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Είναι μια πολύ όμορφη προσπάθεια αυτή. Δεν είναι εύκολο να, να σε πάρουν στα σοβαρά λέγοντας τέτοια πράγματα, με την έννοια ότι πρέπει να είσαι ένας σοβαρός ακαδημακός όπως είναι ο κύριος Μαριολάκος και, και πολύ άλλοι μία... σοβαροί επιστήμονες. Και πρέπει να έχεις και μια ολόκληρη ερευνητική ομάδα η οποία να μην είναι αεξειδικευμένη σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο. Δηλαδή για να ερευνήσεις τι ζητήματα που σχετίζονται με τη γεωμηθολογία πρέπει να έχει σίγουρα γεωλόγο, πρέπει να έχει σίγουρα ιστορικό, έναν ιστορικό. Θα έχ, πολύ καλό θα ήταν έχεις και αρχαιολόγο. Αρχαιολόγο, σίγουρα φιλόλογο. Για την ανάλυση φιλόλογο, Είναι δηλαδή ένα διεπιστημονικό project καθαρά 100%. Στην Ελλάδα, όπω είπαμε, ο κύριο Μαριολάκος έχει συστήσει μια πολύ άξια επιστημονική ομάδα. Ανάμεσα σε, στα μέλη τη είναι και ο κύριο Γιάννη Μπαντέκα, τον οποίο τον είχαμε στη Μέτακον 28 Ιανουαρίου στο Θέατρο Ελεύθερη Έκφραση και ανέπτυξε μια ομιλία η οποία συνάρπασε το κοινό σχετικά με τη γεωμηθολογία. Όπω επίση, για να δώσουμε και άλλα παραδείγματα, για να καταλάβετε έτσι σιγά-σιγά και να χτιστεί μέσα σα τι είναι τελώς πάντα αυτή η μυθολογία μπορεί να σας δώσαμε έναν ορισμό αλλά αυτός ο ορισμός μπορεί να είναι έτσι, τελείως ξερός χωρίς κάποια παραδείγματα. Να πούμε ότι π.χ. και στην ελληνική μυθολογία αλλά και σε άλλες μυθολογίες γιατί δεν μας αφορά μόνο η ελληνική μυθολογία αν και επικεντρώνομαι σε αυτή ε, υπάρχουν αναφορές για κατακλυσμούς ε, και προσπαθεί η επιστήμη τη γεωμηθολογίας να συντεριάξει όλες αυτές τις ε, ας τις πούμε εμείς ιστορικές μνήμες ίσω. Ε, για, ε, για κατακλισμούς, όπως είναι ο κατακλισμός του Δαρδάνου mm. ή ο κατακλισμός του, του Δευκαλίωνα και του Ογίγου, νομίζω τρεις. Τρεις είναι οι μονα, μοναδικοί, ο μοναδικός λαός που διασώζει τρεις κατακλισμούς είναι ο ελληνικός. Και προσπαθούν mm. να συντεριάξουν οι με διάφορα γεωλογικά φαινόμενα που συνέβησαν και στον ελληνικό χώρο και στον διεθνή. Με βάση το, την του κατακλυσμού, υπάρχουν διάφορα τέτοια στοιχεία. θα Νομίζω θα κάνουμε και τέτοια ερώτηση σε πιο συγκεκριμένα. Ειδικά για τον κατακλυσμό του Δαρδάνου, όπω ξέρω, υπάρχει δική μελέτη σχετίζεται με το νησί τη Αμοθράκη. Και κάποιες μεταβολές... Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για το ναι, θέμα του Δαρδάνου. Ναι, υπάρχει ξέρεις. μία που την τοποθετεί στην Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει στην να είναι ναι ναι ναι. ναι. στην, Τρίπολη, στην Τρίπολη, του καθηγητή του Λιριτζή ναι. η άποψη. Έτσι είναι, μηνά. Και η άλλη του κυρίου Μαριολόκου που την τοποθετεί στο, στο νησί της Αμοθράκης, εκεί ήταν και ο Δάρδανος άλλωστε, και την συσχετίζει με κάποιες μεταβολές τον, του υψομέτρου της θάλασσας, διόρθ ε, από τα νερά τα οποία έβγαιναν από τον Εύξηνο Πόντο και έμπαιναν μέσα στο Αιγαίο. Υπήρξε αύξηση ναι, των αναφορά. Ε, νομίζω ο Διόδρος ο Σικελιώτης έχει κάνει τα τέτοιες όπου μας αναφέρει ότι για 2.000 χρόνια ε, συνέβαινε αυτό το πράγμα που είπε μόλι τώρα ότι από τον Εύξηνο Πόντο χύρινονταν τα νερά στο Αιγαίο γιατί το Αιγαίο παλιότερα ήταν ξηρά. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πράγματα έχουν υποτίθεται καταγραφεί 1500, α πούμε, ξέρω εγώ, 2000 π.Χ. Ε, Εμεί μιλάμε τώρα για γεωλογικέ διεργασίε οι οποίε ήταν πολλέ δεκάδε χιλιάδε χρόνια νωρίτερα. Και εφόσον αυτή η υπόθεση, που, για την υπόθεση αυτό που κάνουμε ευσταθεί, πρέπει να εντοπιστεί ο μηχανισμό ο οποίο διατήρησε ζωντανέ αυτέ τι ιστορικέ μήμε, όλε αυτέ τι παραδόσει και, και πώ. Ποιοι άνθρωποι υπήρχαν τότε οι οποίοι δημιούργησαν τη μυθολογία, την οποία πάρα πολύ την αντιμετωπίζουν ω έναν διαφορετικό τρόπο να λε την ιστορία. Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι από αυτού του θειασότε. Δεν, δεν ανήκω, μάλλον, στου θειασότε που λένε ότι η μυθολογία είναι ιστορία. Δεν ταυτίζεται, είναι τελείω διαφορετική χώρη. Ωστόσο, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά σπουδαία ιστορικά γεγονότα γιατί οι άνθρωποι, ε, όσο και να λέμε ότι ε, χρησιμοποιούμε τη φαντασία μα, νομίζω ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία και προφανώ όλε οι μυθολογίε έχουν επηρεαστεί από πραγματικά περιστατικά. Τα είχαμε πει άλλωστε, και στην εκπομπή για την αρχαία ελληνική τεχνολογία εδώ με τον κύριο Λάζο ότι ο μύθος, η λέξη μύθος στην αρχαία ελληνική γραμματεία ταυτίζεται ουσιαστικά με την ιστορία. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό και υπάρχουν πάρα πολλοί παραλληλισμοί τώρα. Να περάσουμε ας πούμε και στο ζήτημα των άθλων του Ιρακλί που επίσης έχουν αναλυθεί από τον κύριο Μαριολάκο και την ομάδα του. Α, Πολλές, οπου... πολλοί άθροι του Ιρακλή νομίζω είχαν σχέσει με το χρυσό και με το νερό με, και υδρο, με το νερό, υδραγωγικά και υδραυλικά έργα και ο ίδιος ο Ιρακλής παρουσιάζεται τόσο ως γεωλόγος όσο και ως μηχανικός οπότε υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία έκανε του σαθλούς του οι οποίοι σχετίζονται, σχετίζονται μέσα από την ανάλυση του κυρίου Μαριολάκου με δραστηριότητα κυρίω στην Ιβηρική Χερσόνησο Εκεί άλλωστε όπου υπάρχει και το, ακόμα και σήμερα ο φάρος της Λακορούνια, ναι. της πόλης, η οποία ίσως περισσότεροι από σας δεν γνωρίζετε και από τη γνωστή ποδοσφαιρική ομάδα, α, όπου στον, α, στο συγκεκριμένο στο, στο σύμβολο της πόλης της Λακορούνια υπάρχει μία νεκροκεφαλή με δύο κόκαλα α, που θεωρείται ότι είναι η κεφαλή του Γυριώνη, α, ενώ... Ο πύργο ο, ο οποίο βρίσκεται πάνω από την νεκροκεφαλή και τα κόκκαλα είναι ο φάρο, λέγεται ότι είναι ο φάρο και οι ίδιοι οι Ισπανοί το υποστηρίζουν ότι είναι ο φάρο που έχτισε ο Ηρακλής Βέβαια, να πούμε ότι ε, έτσι, ε, σα δίνουμε η εκπομπή τώρα, είναι δομημένη με διάφορα στοιχεία. Θα σα μομβαρδίσουμε, ελπίζω να μην μπερδεύεστε. Να πούμε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα τη γεωμηθολογία και ε, θα είναι και σίγουρα ερώτηση αυτή στον κύριο Μαριολάκο, ε, είναι ότι. Πολύ ωραίο όλο αυτός ο τρόπος, ο ανοιχτό μυαλό, γιατί ένας ακαδημαϊκός να σκέφτεται, να βλέπει έναν μύθο και να προσπαθεί να το εντάξει με έναν ιστορικό και γεωφυσικό γεγονός. μένα μου βγάζει έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει ανοιχτό μυαλό και έχει έτσι ανοιχτές τις κεραίες του. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, να μεταδώσουμε ένα μήνυμα σε ανθρώπου που έχουν ανοιχτέ τις κεραίες τους. Γι' αυτό χρησιμοποιείται το ρ Άλλος ένας μεταφορικός τρόπος να πούμε γιατί μας αρέσει το ραδιόφωνο. Ε, για να μην σε σκουράζομαι λοιπόν, όμω με τα δικά μου τα ταπίτικα λογίδρια. Ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως της γε... γεωμηθολογίας είναι ότι όλη αυτή η σκέψη, όλο αυτό το οικοδόμημα που προσπαθεί να κτίσει, αν δεν πατάει σε αρχαιολογικά δεδομένα, δεν θα μπορείς ποτέ να γίνει mainstream. Με την ναι. ουσία ότι δεν θα το αποδεχτεί ποτέ η κύρια επιστήμη. Ο κύριο επιστημονικό κλάδο, ο οποίο ε, είναι όντω λειτουργεί με έναν ίσω απολυθωμένο τρόπο, ωστόσο ε, θεωρούμε ότι ε, αν καταφέρει να του νικήσει με τα δικά του όπλα, στην ουσία έχει φέρει το καινούριο. Αυτό είναι το καινούριο στην ουσία. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν 38 παράδειγματα από την ιστορία, όπω για, για παράδειγμα η ανακάλυψη τη τρεία ή η ανακάλυψη των μη κοινών. Οι οποίε στηρίχθηκαν, ή ανακάλυψε και τη Κνοσού ακόμα, που ναι. στηρίχθηκαν σε καθαρά μυθολογικά δεδομένα. Και αν άνθρωπο τα μάτια τον Ερίκο Σλίμαν, Να. τον οποίο χαρακτηρίζαν με διάφορα έτσι, ανίποτα τα πράγματα, ε, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι αυτό ακριβώ συμβαίνει. Π.χ., οι περιπτώσει τη Ελλάδα και τη Οδύσσια των Αμερικών Επών είναι μια πολύ δυνατή και χαρακτηριστική περίπτωση του τι γίνεται ε, ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα και ότι υπάρχουν. Ε, Ενδείξει οι, οι οποίες τοποθετούνται στο μύθο και μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά και στην ιστορία και στην πραγματικότητα. Να πούμε ότι οι αρκετές ενιγματικές αναφορές υπάρχουν και στον Πλούταρχο για να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο κεφαλαία του ζητήματος για που έχει να κάνει με τα ταξίδια των αρχαίων Ελλήνων στην Αμερική. Ένα θέμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ήταν αρκετά παρεξηγημένο να πω εντάχει για παράδειγμα ότι κατά τη διάρκεια της Χούντας εδώ στην Ελλάδα είχαν κυκλοφορήσει κάποια βιβλία. Ένα μυθιστόρημα, για παράδειγμα, του Εννρικού Ματίευητ, το ταξίδι στη Μυθολογική Κόλαση, ή άλλο ένα βιβλίο τη Εριέτα Μέρτ από το Ναυτικό των ΗΠΑ με τίτλο Íνο Πόντο, που προωθήθηκαν αρκετά τότε από το καθεστώ, αλλά με στοιχεία τα οποία εντάξει, το ένα ήταν μυθιστόρημα, τα άλλα τα στοιχεία, κάποια αρχαιολογικά ευρήματα, κάποιοι κοίωνε που βρέθηκαν στην Αμερική αποδείχθηκε ότι τελικά δεν υπήρξαν, ήταν μόνο σε σκίτσα. Α, όμως... Ό, ότι το τότε καθεστώς στην ουσία χρησιμοποίησε και αυτά τα βιβλία Ναι, πρέπει να, να το αναφέρουμε να... αυτό Όντω να το ξαναπούμε Η Χούντα στην Ελλάδα χρησιμοποίησε ε, όλη αυτή την ιστορία Ότι ε, οι Έλληνες είχαν πάει στην Αμερική Δεν λέμε ότι δεν ισχύει απαραίτητα Ωστόσο αυτά που παρουσιάστηκαν τότε Ήταν καταφανή, ε, έτσι κατασκευασμένα ψεύδι σε μια έτσι ένδειξη ότι όλα αυτά τα καθεστώτα του αρέσκονται στο να ερεθίζουν το λαϊκό αισθητήριο, το οποίο μέσα στη φαντασία του χτίζει ψευδεστήσει μεγαλείου. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι υπάρχουν εκπληκτικέ λεπτομέρειε, ε, περιγραφέ, με συγχωρείτε, ενηγματικέ θα έλεγα περιγραφέ, σε έργα, για παράδειγμα, του Πλουτάρχο. Ένα άνθρωπο, ναι. ο οποίο έζησε τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα, αναφέρει, για παράδειγμα, για τα ταξίδια του Ηρακλή. Uh, ότι πήγαν, μαζί, πήγε ο Ηρακλής μαζί με τους ανθρώπους του να συναντήσουν τους ανθρώπους του Κρόνου. Αυτοί βρίσκονταν σε τρία νησιά δυτικά της Ισλανδίας, η οποία με τη σειρά της βρίσκεται δυτικά από τη Βρετανία. Και ο Πλούτερχος ουσιαστικά uh, αναφέρει ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι Έλληνε οι οποίοι είχαν εξοριστεί εκεί, είχαν ξεκινήσει να ξεχνάνε τη γλώσσα τους. Uh, ποια ήταν τώρα αυτή η πυροσδυτικά από την Ισλανδία και δυτικά από αυτά τα τρία μεγάλα νησιά. Μία είναι, δεν υπάρχει άλλη, είναι η Αμερική Αναφέρει μάλιστα Μήπως ο Πλούταρχος είναι η Ατλαντίδα, μινά. <laughs> <laughs> Αναφέρει ο Πλούταρχος <laughs> ότι το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής όπου έφτασε ο Ιρακλής ήταν σε ευθεία με αυτό της Κασπίας θάλασσας και λέει ότι από την περιοχή που έφτασαν έβλεπαν τον ήλιο να χάνεται μόνο μία ώρα το 24ωρο για ένα μήνα Είναι, φο... είναι φοβερέ οι λεπτομέρειες και ανεξαρτήτως του αν ο Πλούταρχος αυτή τη στιγμή μας μεταφέρει έχουμε να κάνουμε με κάποιον άνθρωπο που τουλάχιστον έχει ταξιδέψει στη, στα βόρεια, έτσι, στις ασχατιές του βορείου ημισφαιρίου. βέβαια να πούμε ότι όπως θα μας πει και ο κύριος Μαριολάκος υπολογίζεται ότι α, η περιοχή των μεγάλων λιμνών α, είναι αυτή στην οποία αναφέρεται ο, ο πλούταρχο αν κάνει κανείς και τις, α, τους υπολογισμούς ευθεία με την Κασπία Θάλασσα όπως αναφέρομαι όπου φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2.500 π.Χ. με 1.000 π.Χ. υπάρχει μια πάρα μα πάρα πολύ έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα από κάποιον άγνωστο λαό σε εκείνη την περιοχή και λέγεται, σύμφωνα με, τις, με τους ειδικού ότι υπήρξε μια εξόριξη 50.000 τόνων αυτοφιούς χαλκού. Ένα φοβερό νούμερο... Ο ίδιος ο κύριος Μαριολάκος υποστηρίζει μέσα από τις μελέτες του ότι θα χρειαστούν α, πλέον θα χρειαστεί αρχαιολογική έρευνα η οποία δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό για να α, αποδείξει κάτι τέτοιο. Αλλά βέβαια μιλάμε για εκπληκτικές περιγραφές, δεν είναι μόνο αυτή του Πλουτάρχου. Υπάρχουν και άλλες Η συγκεκριμένη που ανέφερα. Εντοπίζεται στο έργο «Περί του εμφαινομένου προσώπου το κύκλο της Ελλήνης» 941α σε οστίχους. Θα πρώτη να μηνά να επιμείνουμε και στο θέμα του ταξιδιού των Ελλήνων στην Αμερική. Είπες ένα φοβερό πράγμα ότι ενώ υπέρχαν ορυχεία χαλκού τα οποία έχουν εξάγει, αν δεν κάνω λάθο, ίσως το ανέφερες και εσύ, 50.000 τόνους χαλκού, έχουν βρεθεί μόνο ή 10 ή κανένα τέτοιο νούμερο. Ναι, δεν έκανα λάθο του αριθμού. Το οποίο μα δείχνει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Πού, πού υπάρχει αυτό ο Χαλκός, γιατί εξορίχθηκε, ο οποίο προφανώ έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλε χρήσει. σω επέστρεψε οποίες... κάπου πίσω. Ή... Τι οποίε θα πρέπει να τι ερμηνεύσουμε σύμφωνα με επιστημονικό τρόπο πάντα. Ε, Ωστόσο, να θίξουμε ότι δεν έχουμε ακόμα κάποιο σοβαρό αρχαιολογικό εύρημα το οποίο να μα δώσει κάποιε τέρε βάσει, να μα πει, ωραία, όντω το έβριμα το, το οποίο είναι αρχαιοελληνικής τεχνοτροπίας, βρέθηκε στο Χιούστον της Αμερικής. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες και κάποια σκίτσα τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και υποτίθεται ότι παρουσιάζουν κάποιους, κάποιους αμφορείς αρχαιοελληνικούς από τις ζούγκλε στο Αμαζονίο, όμως δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, δεν έχει πιστοποιηθεί κάτι τέτοιο, μάλλον πρόκειται για, Hawks, για φάρσα δηλαδή και μάλιστα... Uh, το 2008 είχε επικοινωνήσει μαζί μου τότε, σε, για κάποιο άρθρο που είχα γράψει για το περιοδικό Μίστερ, είχε επικοινωνήσει μαζί μου Έλληνας της Βραζιλίας... Που είχε επισκεφτεί την Ελλάδα εκείνο το καλοκαίρι και μου είχε πει ότι από το άρθρο το συγκεκριμένο που είχα παρουσιάσει τέλο πάντων έψαξε και δεν βρήκε κάτι σε κανένα μουσείο τη Βραζιλία. Δεν, δεν γνωρίζουν δηλαδή απολύτως τίποτα, τίποτα εκεί για αρχαιολο, αρχαιολογικά, αρχαιοληνικά ευρήματα. Γι' αυτό σα λέω ότι είναι ίσω σε αυτέ οι δωρεέ, οι οποίε βέβαια δεν είναι ότι είναι καινοφανεί και ότι παρουσιάζονται μόνο από μία πηγή, από κάποιον τρελό ίσω. Uh, και ο βρωτερνός συγγραφέα uh, και αντιπλήαρχος Γκάβιν uh, Μένζη, uh, νομίζω ότι το έχει βγάλει αυτή τη στιγμή το βιβλίο του γιατί uh, εμεί το παρακολουθούμε το θέμα από τη στιγμή που το προετοίμαζε κιόλας Αυτό ο 72 χρονο συγγραφέα uh, uh, uh, κατασκεύασε ένα βιβλίο το οποίο μας λέει ότι οι Μινοίτες ανακάλυψαν την Αμερική uh, 3.700 χρόνια πριν τον Κολόμβο το οποίο είναι αρκετά τραβηγμένο έτσι το σενάριο, σε σενάριο, επιχειρήματα να... βέβαια θα πατάει Ωστόσο αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο συγγραφέα έχει πουλήσει εκατομμύρια βιβλία Και αυτός από ό,τι βλέπω πάντως στην εικόνα και στο χάρτη που έχεις μπροστά στον υπολογιστή Χρησιμοποιεί πάλι το δρομολόγιο το οποίο περιγράφει ο Πλούταρχος ναι. Είναι ακριβώ το ίδιο. Δηλαδή, ανε... βγαίνει από το Γιβραλτάρ, ανεβαίνει πάνω στην Αγγλία, περνάει στι νήσου εκεί, δεν θυμάμαι πώ λένε, από Ισλανδία αριστερά ναι. και φτάνει στη Βόρεια Αμερική ουσιαστικά. Εντάξει, είναι ένα μπερδεμένο θέμα, έχει πάρα πολλέ πτυχέ. Μπορεί και... να μελετηθεί ναι. βέβαια αυτό το θέμα, αν γνωρίζουμε την αυτική τεχνολογία τη εποχή, να πούμε αυτά τα καράβια, τι χωρητικότητα είχαν, τι εκτόπισμα έχουν, πώ πρόμηθει μπορούν να πάρουν πόσο αντέχουν στις καταιγίδε μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις ενός υπερατλαντικού ταξιδιού. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μετρήσιμα, εκτός αν έχουμε έλλειμμα γνώσεις της ναυτικής τεχνολογίας της euh, κάθε εποχής. Ωστόσο, π.χ. για τους Μινωίτες, έχουμε ένα, πολύ, ένα σχετικά πρόσφατο αρχαιολογικό έδειγμα, έβριμα ε, ε, του 1982, είναι το ναυάγιο του Ουλουμπούρουμ, στην Μικρά Ασία, Ουλμπουρούν, τουρκική του το λέξη τέλο πάντων, η οποία χρονολογείται στο 1305 π.Χ., η οποία είναι μια εποχή οποία μπορεί να πει ότι μπορεί να αντέξει του Μηνοίτε. Η ημερομηνία κολλάει με του Μινωίτες, αν δεν ναι, ναι, ήταν ουσιαστικά βέβαια στην, στη Δύση του ναι, ο πολιτισμό. τα τέλη. Ε, και σύμφωνα με αυτό το αρχαιολογικό εύρημα εκεί στηρίζει και ο συγγραφέα το βιβλίο του λέει «Α, κοιτάξτε, θα αυτό το ναυάγιο που μάλλον είναι ένα πλοίο το οποίο ήταν των Μινωητών άρα οι άνθρωποι μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν σε υπεραδελτικά ταξίδια». Ε, είναι θεωρίες οι οποίες έχουν αρκετή διάδοση, ωστόσο είπαμε πρέπει να τις υποστηρίξουμε με αρχαιολογικά ευρήματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11.05. Αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι να πάμε τώρα σε ένα α, διεφημιστικό, διεφημιστικό λέω, σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαριολάκο μέσος. Μετά, μας μένουν κάποια στοιχεία. Όπω για παράδειγμα το ζήτημα των Αραουκανών τη Χιλής και η σύνδεσή τους με του αρχαίου παρτιάτε που θα τα αναπτύξουμε αμέσω μετά τη συνέντευξη. Άλλωστε, όπω σα είπαμε, σήμερα θα έχουμε μόνο μία τηλεφωνική σύνδεση με το Μιλτιάδη Τσαπόγα. Θα πούμε ίσω και κάποια πράγματα για το ταξίδι στην Αμερική, ίσω και ο κύριος Μεγερουλάκκο να μα ρί... να ναι. λύσει αυτέ τι απορίε. Και επίση, αμέσω μετά το μουσικό διάλειμμα, θα κάνουμε και αυτό το διάλειμμα για του χορηγού, όπου θα σα παρουσιάσουμε και του χορηγού τη εκπομπή μα, οι οποίοι. Ε, έρχονται εδώ, στηρίζουν την εκπομπή και οφείλουμε κάθε αναφορά σε αυτούς ε, Τέλος πράγμα, μην σας κουράσω άλλο Λοιπόν, ε, μουσικό διάλειμμα Είναι και μια μουσική παραγγελία την οποία έχει απομείνει από την προηγούμενη εκπομπή Ωραία ε, Ένα τραγούδι Κάρμα Εμείς θα είμαστε σε πολύ λιγάκι μαζί σας, σε πολύ λίγα λεπτά Για να τη συνέχεια της εκπομπή και τη συνέντευξή μας Το σημερινό θέμα είναι η Ατλαντής, 105,2. Και ολο χωρίς Χωρί μυαλό αραβιάζει. Όλα ιδίε και λόγια που άλλοι σου λένε όλοι αυτοί. Που μόνο ψέματα λένε και τώρα πάλι. Με χαμηλά το κεφάλι γυρνά σε μένα. Θα ρίχνει χαμένα. Και με τα σου Θε να με ρίξει και πάλι. νομίζεις τάχα άντρα. Πώ έχω πέσει σε ζάρια. Και πάλι μαζί σα. το μουσικό διάλειμμα. Είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά. Μέρα Δευτέρα, όπως κάθε εκπομπή. Λοιπόν, να πούμε τους υποστηρικτές εκπομπής μας. Είναι το μηνιαίο περιοδικό το Μίστερη, μηνιαίο περιοδικό εναλλακτική αναζήτησης από την Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Ιωαννίδης, ο αρχισυντάκτης του, είναι συνεργάτη εκπομπή. Θα τον έχουμε μαζί μα την επόμενη εβδομάδα να μας πει έτσι τα αντεκτονωμένα του χώρου από τη δικιά του Σκοπιά. Ε, Επίση, ο εκδοτικός οίκος iWrite, αυτή η αγαπημένη προσπάθεια, ε, iWrite.gr, γνωστό το ιστοτόπο ε, της εκδοτικής αυτής προσπάθειας, απευθύνεται σε συγγραφεί οι οποίοι έχουν ε, ίσως συγχαθεί το εκδοτικό κατεστημένο, όλη αυτή την αντιμετώπιση ότι έχουμε να κάνουμε με ε, ε, εκμετάλλευση αυτής της ανάγκης του συγγραφέα να δει το πόνημά του τυπωμένο, και να δει το πόνημά του να βρίσκεται στι προθήκε, μάλλον όχι στι βιβλιοθήκε των φίλων του. Ε, με έναν πολύ εύκολο τρόπο, φτηνό, οικονομικό και με σοβαρή προσπάθεια από συγγραφή για συγγραφή, γιατί οι άνθρωποι που είναι πίσω από αυτή την προσπάθεια είναι συγγραφεί και καταλαβαίνουν τι ανάγκε σα. hi λοιπόν, αυτή η νέα εκδοτική προσπάθεια και ο ιστότοπος hi hi-right.gr. επίση και το εβδομαδίο περιοδικό του, της εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο, στα Φαινόμενα, κάθε Σάββατο. Στα περίπτερα. Του οποίου ο βέβαια είναι εδώ, φίλο ναι. και συνεργάτη Μινέα Παπαγαιωργίου. Αυτό να το, το Σάββατο, αυτό. να πούμε, βγαίνουμε με αφιέρωμα στο Matrix και καινούργια κασεντήνα με DVD από το Discovery για το θέμα του Roswell. Α, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το εξώφυλλο, είναι δηλαδή μια αποκλειστική αποκλειστικότητα τη εκπομπή η θεματολογία του, του Σαββάτου. Ε, ευχαριστούμε πολύ Μινέα που δίνεις δίνει αποκλειστικότητα σε φαινόμενο Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα άρθρα από λοιπόν. Νωρίς. Τέλο πάντων, ε, ε, ίσως νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε και τον ε, κύριο Μαριολάκο. Είναι μεγάλη μα τιμή που είναι μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα, κύριε Μαριολάκο. Καλησπέρα σας, Καλησπέρα και στους ακρότες σας. Ωραία. Λοιπόν, ε, κύριε Μαριολάκο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ε, ασχολείται εδώ και αρκετό καιρό με το ζήτημα τη γεωμηθολογία. Θα ήθελα να σα ρωτήσω. Πώς ξεκινήσατε, ποια ήταν τα ερεθίσματα που πήρατε για να ξεκινήσετε αυτό το θέμα και αυτή την αναζήτηση. Λειάτε, εγώ, όπως ξέρετε, είμαι καθηγητής της γεωλογίας ήμουνα για τώρα είμαι συνταξιούχος και με, κυρίως με ενδιάφερε πολύ, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, τα φυσικογεωλογικά φαινόμενα που εξελίσσονται στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και στο μεσογειακό χώρο. Αυτό σημαίνει... Τα τελευταία, τα τελευταία μερικές χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή, την περίοδο που παρουσιάστηκε και ο άνθρωπος και επομένως ε, μπορούσα να γνωρίζω, να μάθω, μελετώντας το ύπεθρο, ποια ήταν τα φυσικογεωλογικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ανθρώπου. Κύριε Μαριολάκο, ως γνωστόν στην ελληνική μυθολογία, αλλά όχι μόνο, υπάρχουν καταγραφές και αναφορές για κατακλυσμούς. Ε, θα θέλατε να μας πείτε περισσότερα πράγματα, ειδικά για τον κατακλυσμό του Δαρδάνου, που, που τον τοποθετείτε, ποια είναι τα ευρήματα που υπάρχουν και αν μπορούμε να συνδέσουμε αυτές τις αναφορές που υπάρχουν στους ελληνικούς μύθους με πραγματικά γεγονότα. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, να πω ότι... Η ελληνική μυθολογία λοιπόν αναφέρεται σε πάρα πολλά φυσικογεολογικά φαινόμενα. Ε, σε διάφορους χώρους, όπως για παράδειγμα στον κατακλυσμό του Δάρδανου που λέτε ή στον κατακλυσμό της Σαμοθράκης, ε, στη δημιουργία των Εχινάδων, διάφορα, στον Αχελό, σε διάφορου τέτοιου ποταμούς. Αυτό είναι και το αντικείμενο της γεωμηθολογίας. Έρχομαι τώρα, επειδή είναι η πιο εντυπωσιακή είναι η κατακλυσμή λεγόμενη. Ποιοι κατακλυσμοί υπάρχουν, πολλοί κατακλυσμοί. Έτσι δεν είναι. Είναι ο κατακλυσμό του Ογίγη, ο κατακλυσμό του Δευκαλύωνα, ο κατακλυσμό τη Σαμοθράκης, ο κατακλυσμό του Νόε κλπ. Και και από όλου λοιπόν αυτού του κατακλυσμού ο αρχαιότερο από όλου, ο οποίο περιγράφεται και από το Διόδωρο Σικελιώτη, είναι ο κατακλυσμό τη Σαμοθράκη στην οποία στον οποίο κατακλισμό συμμετέχει και ο Δάρδανος. Εντάξει, γιατί υπάρχουν δύο εκδοχές του Δαρδάνου. Ο κατακλισμός του Δάρδανου σύμφωνα με μία εκδοχή ο οποίος έγινε στο τη της Τρίπολης, πάνω, το αρκαδικό για τότε Τρίπολη δεν υπήρχε, και ο κατακλισμός της Ανμορθράκης, στην οποία συμμετέχει και ο Δάρδανος. Επιτλού και Δαρδανέλια, Δαρδανία κλπ. κλπ που θεωρείται και ο θεμελιωτής της Τροίας έτσι λοιπόν ο Διόδωρος Σικελιώτης τι μας λέει μας λέει ότι κατακλείστηκε από τα, από τα νερά των ποταμών ο Εύξυνος Πόντος υπερχείλησε ο Βόσπορος και τα νερά έφτασαν στο Αιγαίο Πέλαγος και κατάκλισαν τη Σαμοθράκη αυτά λέει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης νεότερες έρευνε λοιπόν, που, που έχουν γίνει αποδεικνύεται ότι η περιγραφή αυτή του διόδουρου Σικελιώτη ισχύει 100% το θέμα το ερώτημα είναι όχι μόνο αν ισχύει, αλλά πότε έγινε αυτός ο κατακλύσμος λοιπόν οι νεότερες έρευνε που έχουν γίνει από μεγάλο αριθμό εργαστηρίων και πολλών επιστημόνων, ε, επιστημονικών ομάδων από όλε τι ακαδημίες γύρω από, από τον Εύξηνο Πόντο, τη Μαύρη Θάλασσα δηλαδή, έχουν δείξει ότι ο κατακλυσμός αυτός πρέπει να έχει γίνει μεταξύ 14.000 και 12.500 πριν από σήμερα. Δηλαδή 12.000 μέχρι 10.500 π.Χ. Αυτά έχουν δείξει. Μάλιστα. Κύριε Μαριολέκο, κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας της εκπομπής, όταν αναλύαμε το συγκεκριμένο ζήτημα, αναφερθήκαμε και στο, στο θέμα των πιθανών ταξιδιών των αρχαίων Ελλήνων στην Αμερική και σε κάποιες ενηγματικές αναφορές που υπάρχουν στον Πλούταρχο. Μιλήσαμε μάλιστα και για το, το ζήτημα του ταξιδιού από, το, από τη Βρετανία στην Ισλανδία και αν, ανατολικότερα, όχι δυτικότερα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή: Υπάρχουν κάποια αρχαιολογικά δεδομένα εκεί στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών που να αποδεικνύουν ότι υπήρξε κάποια δραστηριότητα, Δεν είναι πιθανή η περιγραφή. Το λέει καθαρά ο... ο Πλούταρχος σε μια συζήτηση που είχαν. σε μια συζήτηση που αναφέρει. Κύριε Μαργιολέγκο, θα σας διακόψω λίγο. Θα σα ζητήσω να, μιλ... να μιλάτε λίγο πιο δυνατά στο, στο τηλέφωνο. Με ακούτε τώρα. Ναι, ναι, πολύ καλά. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι πιθανό το ταξίδι, είναι από το περιγράφο πλούταρχο πάντα, έτσι δεν είναι, σύμφωνα με τον Πλούταρχο. Ε, μας λέει ότι ο Κρόνος σε πρώτη φάση και ο Ηρακλής με τους ανθρώπους του, αλλά και ο Κρόνος με τους ανθρώπους του, έφτασαν σε τρία νησιά που βρίσκονται δυτικά από την Ογυγεία. Και σε ένα από αυτά τα νησιά είχε φυλακίσει ο Δία τον Κρόνο, τον Τιτάνα Κρόνο. Ποια είναι η Ογυγία και πού βρίσκεται η Ογυγία. Μιλάμε τώρα για περιγραφές οι οποίες έγιναν πολύ παλιά έτσι. Για χιλιάδες χρόνια π.Χ. πρέπει να έχει γίνει αυτό το όλο ταξίδι. Λοιπόν λέει ότι η Ογυγία είναι ένα νησί που βρίσκεται μακριά στη θάλασσα που απέχει δρόμο πέντε ημερών από τη Βρετανία πλέοντας δυτικά. εάν πάρει κάποιος ένα γεωγραφικό άτροντα πάρει τη Βρετανία και πάει στο βόρειο με σημείο της Βρετανίας και δει ποιο νησί βρίσκεται σε απόσταση πέντε ημερών, 5 μερόνυχτα αυτό το μόνο νησί είναι η Ισλανδία δεν υπάρχει άλλο νησί και λέει παρακάτω έτσι ότι δυτικά από την από την και συγκεκριμένα λέει, τρία άλλα νησιά που απέχουν σε ίση απόσταση από εκείνη και μεταξύ τους βρίσκονται πέρα από αυτήν προς το σημείο που δει το καλοκαίρι ο ήλιος ε, αν πάρετε ένα χάρτη θα δείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα νησιά δυτικά από τις δηλαδία παρά μόνο η, η Γριλανδία Μπάφινα Έλαν και το και Νιουφουαν Φάουνλαν εντάξει αν υπάρχει κάποιο άλλο μικρότερο ενδιάμεσα μπορεί να υπάρχει εκεί λοιπόν συνεχίζει και λέει ότι σε ένα από αυτά τα νησιά είχε φυλακίσει ο Δίαστον Κρόνο μετά την Τιτανομαχία έτσι τι λέει όμως παρά, ε, παρακάτω ο ο Πλούταρχος. ο Πλούταρχος μας λέει ότι στις περιοχές, στις παράκτιες περιοχές Α, προηγουμένως μας λέει ότι απέναντι από αυτά τα νησιά υπάρχει μία μεγάλη υπηρετική χώρα Έτσι Και μάλιστα σε αυτή την υπηρετική χώρα στα παράλια ζούσαν Έλληνες Ξεκάθαρα το λέει δηλαδή αν ψάξει κανένα τον Πλούταρχο, θα το βρει αυτό το, το πράγμα. Είναι και σε, αυτά που σα λέω, εγώ. Είναι από μετάφραση βεβαίω. Κύριε Μαργιολόγα, θα ήθελα εδώ να σα κάνω μια ερώτηση, γιατί όλα αυτά που λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αν υποθέσουμε λοιπόν πω όλα αυτά είναι, αποτελούν μια ιστορική πραγματικότητα, θεωρώ, και αν κάνω λάθο διορθώστε με, ότι θα πρέπει πλέον να αλλάξουμε εντελώ τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ελληνική ιστορία. Και επίσης θα ήθελα να σα ρωτήσω εάν η αποδοχή μιας τέτοιας άποψης θα πρέπει να αλλάξει και την, την εικόνα που έχουμε για την τεχνολογική κατάσταση, το τεχνολογικό επίπεδο των προγόνων μας. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε ας πούμε, στο σχολείο, οι πρόγονοί μας είχαν τα συγκεκριμένα μέσα σε τέτοιου είδους εποχές να κάνουν τέτοια ταξίδια με Κανό, ξέρω εγώ, ή κάποια πλοία τέλο πάντων τα οποία ίσω δεν θα μπορούσαν. Ναι, κανό, όπω με διορθώνει ο Βίλο Ανδρέα, είχαν οι Αγίπτοι και τα. Με κανό, τώρα ναι, δεν πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Εντάξει, τα... θεωρείτε τέλο πάντων τα ότι. πλοία τα οποία του 3.000, του 4.000 ή ακόμα και πιο πίσω α, θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια υπερατλαντικά ταξίδια. Αναμφισβήτητα ναι, για μένα. Και λέω αναμφισβήτητα για τον εξή λόγο, διότι δεν πρέπει να πάρει κανένα να λάβει οπότε τις συνθήκες που υπάρχουν στη Μεσόγειο μην ξεχνάμε ότι στον Ατλαντικό υπάρχουν τα ρεύματα ε, με ακούτε Ναι, ναι, σας ακούμε καθαρά Υπάρχουν τα ρεύματα και υπάρχει και μία σειρά από νησιά ενδιάμεσα όπως είναι στους σε, Έτλαντευρίδες οι Φαρόε που μπορούσαν, κάλλιστα, να σταθμεύουν εκεί και να προχωρούν καταλάβατε, για μένα είναι αναμφισβήτητο ότι μπορούσαν να πάνε όσον αφορά την τεχνολογία, οπωσδήποτε ήξεραν ε, πάρα πολλά πράγματα. Η δική μου διαπίστωση όμως είναι ότι οι προϊστορικοί Έλληνες, δηλαδή οι Έλληνες της Μηκυναϊκής εποχής μέχρι και της πρωτοελαδική εποχής που κατοικούσαν στον Αιγειακό και τον Περιαγειακό χώρο είχαν πολύ μεγαλύτερες και καλύτερες γνώσεις από ότι... Ε, από τις γνώσεις που είχαν οι Έλληνες της κλασικής εποχής αναμφισβήτητο αυτό για μένα γιατί περιγράφουν τέτοια φαινόμενα από τέτοιες περιοχές που για δύο χρόνια ήταν άγνωστα στους, στις επερχόμενες γενιές θα μου πείτε τώρα γιατί χάθηκαν αυτά αυτό δεν ξέρω γιατί χάθηκαν πάντως οι γνώσει αυτές Χάθηκαν. Ίσως αυ... χάθηκαν την περίοδο αυτή που ονομάζουμε εμείς σκοτινούς σκοτεινή αιώνες. Δηλαδή α... μετά ε, τον Οδυσσέα και κυρίως μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Φαίνεται ότι κάτι συνέβη και ξεχάστηκαν αυτές οι γνώσεις. Μάλιστα. Ε, θέλω να σας ρωτήσω κύριε Μαριολάκο το εξής. Ε, ο τομέας της γεωμυθολογίας θα ήθελα να μας αναφέρεται αν στο εξωτερικό ή, ή και στην Ελλάδα ακόμα, ό,τι θέλετε πείτε μα, αν υπάρχει διάδοση αυτού του ρεύματο, του επιστημονικού ρεύματο της γεωμυθολογίας αν υπάρχουν διεθνείς προσπάθειες σε αυτό το τομέα και αν υπάρχουν journals και τρόποι να εκδώσουν οι επιστήμονε τι επιστημονικέ του εργασίε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη γεωμυθολογία. Κάντε μας αίσθη, μια συνοπτική συνουσία αναφορά με σχετικά με το διεθνές προσκήνιο του χώρου τη γεωμηθολογίας και αν θέλετε μιλήσετε και για το ελληνικό. Υπάρχει μία, διλή, μια δειλή προσπάθεια ανάδειξη, αλλά τι γίνεται. Ε, δεν έχουν δυστυχώς οι ξένοι ακόμα διαβάσει σε βάθος την ελληνική μυθολογία. Έτσι η γεωμηθολογία αυτή με την οποία ασχολούνται οι ξένοι είναι για παράδειγμα, ε, ε, όχι ούτε καν για τον ε, κατακλυσμό του Δάρδανου ή, ε, που είναι πολύ παλιός, είναι για τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα ή για τον κατακλυσμό του, του ΝΟΕ, πότε έγινε, ε, πού πρέπει να έγινε ή ε, τι σχέση έχουν ορισμένα ρήγματα με ορισμένες, ε, ε, ορισμένες αφορές που γίνονται σε διάφορα βιβλία κλπ. Η ελληνική μυθολογία όμως πάει πολύ πίσω Πάει τόσο πίσω που εκπλήσει Δηλαδή όταν αναφέρε, αναφέρονται ότι ο ποταμός Αχελός δημιούργησε τις Εχινάδες νήσους Τότε η φυσικογεωλογία εξέλιξη όλου αυτού του παλαιού δέλτα του Αχελόου ποταμού Μιλάω για τη Δυτική Ελλάδα αναφέρεται σε φυσικογεωλογικές διαργασίες που ξεκίνησαν γύρω στο 16.000 πριν από σήμερα. Τόσο παλιές αναφορές δεν υπάρχουν σε άλλες μυθολογίες ή τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ να υπάρχουν. Και οπωσδήποτε δεν έχουν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε. Κύριε Μαριολόκο, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο σας έκανα εγώ και την ερώτηση προηγουμένως. Δηλαδή, τι θέλω να πω σύμφωνα με τη, με τη συμβατική ιστορία. Έχουμε τους Μυκηναίους κάποια στιγμή την κάθοδο των δωριέων. Αν πάμε πιο πίσω θα πάμε στο, στο μηνοϊκό πολιτισμό, γύρω στο 3.000, 4.000, 5.000. Η ιστορία που μόλις μας περιγράψατε. Ε, πρόκειται για κάποιε φυσικογεολογικές διεργασίε που συνέβησαν στον ελληνικό χώρο που μα πηγαίνουν 16.000 χρόνια του ήταν Ποιο ήταν αυτό ο πολιτισμό ο οποίο έζησε εκείνη την περίοδο, και ακόμα περισσότερο, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να καταγράψουν και να κωδικοποιήσουν με ένα τέτοιο τρόπο αυτέ τι γνώσει. Γι' αυτό σα είπα ότι μήπως πρέπει να δούμε με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο την, την ε, ε, ιστορία εδώ στον ελληνικό χώρο απόλυτα με αυτό που λέτε αλλά είναι ίσως πρόημα να καθίσουμε να συζητήσουμε με λεπτομέρειες ε, μου κάνατε ένα ερώτημα ε, τι γίνεται με την μεταλλευτική δραστηριότητα στις μεγάλες λίμνες και στο νησί Ρόγιαλ στο Μίσικαν εγώ σας λέω τι έχει δείξει η επιστήμη ε, που έχει ασχοληθεί με, τα, με τη συγκεκριμένη μεταλλευτική δραστηριότητα λοιπόν στη, στη, στη γήμνη του Μίσιγκαν ε, έχουν χρονολογηθεί μεταλλευτικές δραστηριότητες για την ανέβρεση χαλκού από το 2470 π.Χ. μέχρι και το 1050 π.Χ. Το 1050 σταματάει απότομα η μεταλλευτική δραστηριότητα. Η ελληνική μυθολογία δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτά απολύτως τίποτα για τη μεταλλευτική δραστηριότητα αναφέρει όμως ότι σε έναν κόλπο της Μεγάλης Υπήρου που βρίσκεται απέναντι από τα αυτά τα τρία νησιά που σας είπα πριν και που το στόμιο του κόλπου αυτού βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την είσοδο στην Κασπία Θάλασσα εάν πάρετε ένα χάρτη έναν άτλαντα γεωγραφικό θα δείτε ότι την ίδια ευθεία δυτικά από την είσοδο της Κασπίας θάλασσας υπάρχει ένας μεγάλος κόλπος, ο κόλπος του Σελόρες στον Καναδά. Στον Καναδά. Ε, λοιπόν, σε αυτόν τον κόλπο, αυτό το αναφέρει ο, ε, οι διάφοροι συγγραφής, σε αυτόν τον κόλπο στα παράλια ζούσαν Έλληνες, τους οποίους πήγαν να αντικαταστήσουν οι άνθρωποι του Ιρακλί. Δεν λέει ότι ο Ιρακλής έφτασε εκεί. Λέει ότι οι άνθρωποι του Ιρακλί φτάσαν εκεί. Ωραία κύριε Μαριολάκο, γιατί νομίζω ότι αυτά τα τελευταία που μας είπατε είναι και ιδανική πάσα εντός αγωγικών για το επόμενο ερώτημά μας. Ε, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για, τους, για τον Ιρακλή, για αυτό το μυθικό υποτείτε πρόσωπο και να μας ε, κάνετε μια έτσι ανάλυση ενός μύθου για να μην γενικεύσουμε και να μην ασπαταλήσουμε εντός αγωγικών πάλι ραδιοφωνικό χρόνο Αναφερθήκαμε άλλωστε προηγουμένως στις Είπαμε... απόψεις του κ. Μαριολόγου και στην Αναφερθή... ανάλυση για τους μύθους του Ηρακλή. Αναφερθήκαμε όντως, όπως μας λέει και ο Δόμινας πριν στην εκπομπή προηγουμένω. Ε, ε, μέσα από το γεωμυθολογικό πρίσμα να μας κάνετε μια ανάλυση ενός μύθου του Ηρακλέου. Ενό μύθου έχει πολλού. Βεβαίως, απλά αν μιλήσουμε και για όλους τους μύθους δεν φτάνει νομίζω η εκπομπή, Γι αυτό σας ρωτάω μόνο για ένα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Είναι ένα Ιρακλής, υπάρχουν πολλοί Ιρακλείς, πότε έζησε ο Ιρακλής κλπ. Ε, ουσιαστικά να περιοριστούμε σε αυτόν τον Ιρακλή που γνωρίζουμε εμείς, που έχει γεννηθεί στη Θήβα και αυτά, στη μηνοική εποχή και που πρέπει να έζησε... Κάπου 100 περίπου χρόνια ή λιγότερο ε, πριν από τον Τροικό πόλεμο. Έτσι, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι και τόσο σημαντικό αν αναφερθούμε στον Ηρακλή με το συγκεκριμένο όνομα. Έτσι, στον ηγέτη αυτόν που πήρε τους ανθρώπους για τον Α ή λόγο και πήγε να επισκεφθεί τον Κρόνο. Το ερώτημα είναι γιατί πήγε στον, ε, να επισκεφθεί τον Κρόνο εκεί που τον είχε φυλακίσει καταρχήν ο Κρόνος έζη, πρέπει να έζησε σε πολύ παλιότερε εποχές από τον Ιερακλή έτσι δεν είναι άρα πήγε να επισκεφθεί κάποιους εκεί που είχαν μείνει ίσως ε, στην, ε, στον τόπο εξορίας του Κρόνου ε, και που είναι οι άνθρωποι του Κρόνου γι' αυτό είχε πάρει μαζί του ανθρώπους και πήγε να του αντικαταστήσει ανθρώπου που ζούσαν όπως σα είπα στα παράλια πήγε λοιπόν εκεί δεν λέει η μυθολογία τίποτα άλλο αυτό λέει λέει όμως κάποιος άλλος ότι πέρασε και από τους υπερβόριους από τη χώρα των υπερβορίων η χώρα των υπερβορίων είναι η χώρα που βρίσκεται όπως λένε ε, οι λαοί που ζουν ε, βόρεια από τα ρηπαία όρη το ερώτημα είναι που είναι τα ρηπαία όρη και λοιπά, και λοιπά, Φαίνεται ότι είναι η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Όλες αυτές, όλες αυτές οι χώρες γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα. Πήγε λοιπόν εκεί ο Ερακλής μας λένε και μάλιστα πήρε και μια ελιά από εκεί για να τη φυτέψει στην Ολυμπία για να παίρνει τα, τα τλαριά τη κλπ. Και, και να φτιάχνει τα στεφάνια για τους Ολυμπιονίκες. Όλα αυτά για να μπορέσει να τα δει κάποιος πρέπει να δει ποιο ήταν το φυσικο γεωλογικό καθεστώς στον ευρύτερο χώρο του Βόρειου Ατλαντικού και αυτής της περιοχής. Οι περιοχές αυτές όμως ένα είναι γνωστό ότι δεν μπορούσαν να κατοικηθούν ε, από ανθρώπους να κατοικηθούν, να δημιουργηθούν δηλαδή πόλεις ε, και λοιπά, πριν από έξι χρόνια. Γιατί διότι τότε είχαμε το κλιματικό όπτι του ολοκαίνου του λεγόμενου, όπου το κλίμα άρχισε να γίνεται όπως είναι το σημερινό. Να λοιπόν ένα όριο προσταπίσω τα πίσω που δεν μπορούν να επισκεφθούν τις περιοχές γιατί διότι τόσο οι, οι, οι συνθήκες οι φυσικοακαινογραφικές στο Βόρειο Ατλαντικό, όσο και στην Κασπία Θάλασσα, δεν προσφέρονταν για αυτού του είδους τα ταξίδια. Καταλάβατε πώς, είναι, πώς πάει το θέμα. Δηλαδή όσοι λένε ότι πήγε εκεί πέρα ο Κρόνος χιλιάδες χρόνια πριν και λοιπά, δεν εφτάθουν. Μάλιστα. Ε, κύριε Μαριολόγκο, κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν... Έχετε στο πρόγραμμα την έκδοση κάποιου βιβλίου για το ζήτημα της γεωμηθολογίας γιατί πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται στην Ελλάδα αλλά α, περιορίζεται. Ή υπάρχει στα σκαριά κάποια έρευνα η οποία να βγει σε λίγο καιρό στο επιστημονικό προσκήνιο που είπα ίσως τα ράκα και τα νερά. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο καινούριο έργο που, το οποίο ετοιμάζεται. Ε, ναι, ετοιμάζω ένα βιβλίο αλλά κάνω όμω ανακοινώσει σε διάφορες συνέδρια που γίνονται. Κάνω ανακοινώσει. Να σας έχουμε παρακολουθήσει Είμα. μάλιστα και σε αρκετές α, ομιλίες σας. Είναι η αλήθεια απλά α, η ερώτηση μας ήταν για κάτι πιο απτό. Όταν δέτε, οι ανακοινώσει αυτές και οι εργασίες συνδέουν ακριβώς αναλυτικά το τη φυσικογεολογική εξέλιξη όλου αυτού του χώρου, του ευρύτερου χώρου, μες στο οποίο δραστηριοποιήθηκαν οι, οι προϊστορικοί Έλληνες και κυρίως του χώρου από τον Ινδό ποταμό μέχρι τη, το Μίσιγκαν και μέχρι τη, τη, την περιοχή της Φλόριντα. Έτσι, όλο αυτό το κομμάτι της του ωκεανού, τη Βυρική, Αγγλία, τα νησιά, όλη, όλα αυτά, πρέπει να τα δει κανένα συνολικά, καταλάβατε. Δεν μπορεί να τα δει σημειακά. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Αλλά είναι μεγάλο το θέμα, καθώς θα Πολύ μεγάλο θέμα. Και οπωσδήποτε εγώ ναι μεν κατέχω καλά το ότι όλα τα φαινόμενα που εξελίχθηκαν τα φυσικογεολογικά αυτή τη μεγάλη περίοδο, αλλά οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε ότι οι γνώσει μου πάνω στη μυθολογία, σε όλα τα αντικείμενα της μυθολογίας, δεν είναι και τόσο μεγάλες διότι απλούστε δεν προέρχομαι από αυτό το επιστημονικό χώρο. Έτσι... Είπαμε άλλωστε η κυρία Μαριολέκο κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας εκπομπής μας ότι πρόκειται ουσιαστικά το ζητήμα της γεωμηθολογίας είναι ένα διεπιστημονικό project το οποίο απαιτεί και γεωλόγους και φιλολόγους και ιστορικούς και αρχαιολόγους πάντως σίγουρα είναι πάρα πολύ αξιέπαινη η προσπάθεια η οποία, την οποία έχετε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και έχετε διαδώσει εδώ στην Ελλάδα και τη γνωρίζουμε νέοι άνθρωποι σαν και εμά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αποψήν σας παρουσία εδώ στην Αστρική Πύλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε την τιμή να είσαστε εδώ στην παρέα του Τλαντίς FM. Ε, να είστε καλά και καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. βράδυ και σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Μαριολάκος, ο οποίος λάμπρίνε με την παρουσία του εδώ την αποψηνή μας εκπομπή. Πάρα πολύ, πολλά και ενδιαφέροντα όλα αυτά, να τα ακούει κανεί από το στόμα ενός ακαδημαϊκού. Είναι ένα πολύ ωραίος ε, επιστημονικός χώρος αυτός της γεωμηθολογίας γιατί συνδυάζει όλη αυτή την αγάπη μας για την μυθολογία και την ιστορία με διάφορα και προσπαθεί να κάνει ανάλυση με εργαλεία της ε, γεωλογίας κυρίως και να βρει τι συμβαίνει, τι αναφέρονται, ποια περιστατικά και γεγονότα αναφέρονται στους μύθους, τι γίνεται. Συναρπαστική θα τη χαρακτήριζα από μια λέξη. θα yeah. ήθελα να δω και... Και πρέπει να υπάρχουν ντοκιμαντέρ Με αυτή τη θεματολογία και δουλειά παραπάνω Είναι ένα χώρο ο οποίο στην Ελλάδα Δεν έχει γνώριση ιδιαίτερη Σύμφωνα. ανάπτυξη Εδώ στο wall της ραδιοφωνικής αστρικής πύλη Στο facebook έχουμε βάλει μια, έναν σύνδεσμο Προς μια συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει Ο κύριος Μαριολάκος πριν από έναν περίπου χρόνο Πολύ ενδιαφέρουσα Συμπεριλαμβάνει αρκετά από τα πράγματα τα οποία μας είπε λοιπόν, Κάπου εδώ α, ολοκληρώνουμε το, την ενότητα της συνέντευξης, θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Μετά θα διαβάσουμε και κάποια σχόλια, νομίζω, ναι. και από το γολ της Αστρικής Πύλης, να δούμε αν υπάρχει κάποιο SMS. Θα αναφερθούμε εντάχει και σε κάποια πράγματα που έχουμε αφήσει από την ανάλυση του κεντρικού θέματος. Και σύγχρονα θα πάμε στον μίλητο του ε, Τέλο πάντων, εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε με γεωμυθολογία, κανάνα πολύ μικρό και ωραίο σαρδάμ. Ε, πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα, ένα μουσικό διάλειμμα μικρό και πανερχόμαστε σε πολύ λίγο μαζί σας. Το μουσικό διάλειμμα έχει να κάνει με ένα group που τους Threefold pain, ο πολύ καλός μου φίλος Αντώνης Βλάχος είναι έτσι lead guitarist και κάνει τα vocal στα φωνετικά. Μια πολύ ελληνική προσπάθεια σε αγγλικό στίχο ε, τέλος πάντων πάμε να ακούσουμε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας για την μουσική μας επιλογή Και πιστεύουμε σε πολύ λίγο μαζί σας Ακούσες κανιβανούς Μόνο στον Φίλοι και πάλι μαζί μετά από αυτό το πολύ δυνατό κομμάτι ομολογουμένος Τους Threefold Pain Ένα εκπληκτικό συγκρότημα, με συγχωρείτε για τον Είχαμε, έχει κλείσει λίγο ο μου με τον οποίο γνωρίζω πάντων τον τραγουδιστή του Πολύ καλά και πολλά χρόνια Είναι μια αρκετά αξιολόγη προσπάθεια Και στο World του Ατλαντής έχω ανεβάσει το βίντεο κλιπ Για όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε κάτι Ίσως δεν το γνωρίζετε το συγκεκριμένο συγκρότημα, το οποίο έχει αρχίσει μια πολύ εξαιρετικά καλή και ανωδική πορεία. Λοιπόν, στο γουλ της uh, ραδιοφωνικής αστρικής πύλης εδώ στο facebook, ο φίλος μας ο Γιώργος Σομαλιαμάνης από τη ΣΑΜΟ, το, τα χαιρετίσματά μας, τον οπερατερ του θρηλυκού κέντρου αναζήτησης από την το οποίο άλλωστε προήλθε και αυτή η εκπομπή, αστρική πύλη, από το 2003 μέχρι το 2007, παραθέτει. Έναν σύνδεσμο, ποιοι ανακάλυψαν πρώτη την Αμερική, Σα το προτείνουμε πολύ α, ενδιαφέρον το περιεχόμενό του. φίλη μας η Μάχη Μητροπούλου τώρα αλήθεια, προφανώς εξεπλάγινε από κάποια πράγματα τα οποία έλεγε ο κύριος Μαριολάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ένω υπάρχει και μια φίλη μας η Λέκτρα Ινίκου, που έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον απόψε στην Άστερ Κυπήλη εδώ στο, στο, wall, στο Facebook μύθος ίσον ιστορία, όσε λέξει τελειώνουν σε λογία, δηλώνουν επιστήμη οπότε λοιπόν βγάζει το συμπέρασμα πως γεωμηθολογία σημαίνει ουσιαστικά η επιστημονική ιστορία της Γαία. και ταυτόχρονα από κάτω αναφέρει πως η επιστημονική κοινότητα απορρίπτει και θάβει ότι δεν την συμφέρει Λτάξει, Δεν θα μπορούσαμε αυτό. να διαφορούμε, συμφωνήσουμε διαφορούμε. σε αυτό το συγκεκριμένο τουλάχιστον στο σύνολό του Μπορούμε να πούμε Η επιστήμη έτσι και αλλιώ είναι θεωρίες οι οποίες α, επιβάλλονται πάνω σε άλλες θεωρίες, κάποιες θεωρίες οι οποίες θα μπορούσαν κατά το παρελθόν να αποτελούν μια υποδαέστερη ιδέα, θα μπορούσαν μετά από κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες και κάποιους αιώνες να ανέλθουν και πάλι στην επικαιρότητα, αλλά έτσι κι αλλιώ θεωρώ την επιστήμη ως α, ένα κομμάτι της ανθρώπινης πρόοδου, σημαντικό, ο κινητήριος μοχλός, βασικά, της ανθρώπινης πρόοδου. Δεν εννοείται. Ούτως έλλως, μπορεί κάποιες επιστημονικές ιδέες να έχουν γίνει τόσο βαριές και να έχουν γίνει να πλησιάζουν στην μνητρία του δόγματος, όπως είχε γίνει ίσως και με τον Αριστοτέλη στον δυτικό κόσμο, που όποιο αμφισβουτούσε την Αριστοτέλη λογική που είχε επιστήμη για πάρα πολλά χρόνια και καλός σε ένα σημείο απλά... Είχε ξεπέρα, ε, κάποια στιγμή όλοι ερχόμαστε και μα ξεπερνάνε οι εξελίξει. Δεν υπάρχει αυτό... μόνο ένα τρόπο σκέψη, ο οποίο ξέφευγε από τα λεγόμενα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, γιατί μόνο αυτού τους δύο αναγνώριζαν συνήθω. Του υπόλοιπου ίσω του είχαν ξεχάσει ή δεν του εν εκνεκτική η Εκκλησία. Έτσι. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι κυρίω τον, τον Πλάτωνα, αν δεν κάνω λάθο, τον είχε στην απέξω και έχει ο αιθετής στην Αριστοτέλεα λογική, κάνω λάθος τώρα. Ε, και τους δύο, δύο είναι. αλλά κυρίως ο Αριστοτέλης ναι, αν τρόπο και ανακαλύψει του αριστοτέλη, αριστοτέλη, αριστοτέλη, αριστοτέλη, αριστοτέλη και όλα αυτά τα οποία υποστήριζει και τρόπο σκέψης, δηλαδή το, το αρνητικό και θετικό ότι υπάρχουν δύο καταστάσεις οι οποίες μπορούμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα είτε ισχύει κάτι είτε δεν ισχύει, ότι ο Αριστοτέλης δεν προβλέπει μερικές καταστάσεις όπως ας πούμε, μπορούμε να βρούμε στην φιλοσοφική σκέψη του επίκουρου ε, η οποία έχει εφαρμογή και στην επιστήμη με, με τι ε, fuzzy logic ε, συσκευέ, όπου κάτι μπορεί να μην είναι εντελώ ζεστό, ας πούμε, να μην είναι εντελώ κρύο, μπορεί να είναι ενδιάμεσα κρύο και υπάρχουν π.χ. έξυπνα πλυντήρια πιάτων, τα οποία καταλαβαίνουν ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία και επιλέγουν ενδιάμεσε καταστάσει. Τέλο πάντων, βέβαια, το αφήναμε ότι... πάρα πολύ ναι, νομίζω. Ναι, να πω εδώ να ανέξω μια μικρή παρένθεση και θα την κλείσω πολύ σύντομα, ότι ο αρχαίο κόσμο ευνόησε. Ολη αυτή την ποικιλία θέσεων και απόψεων, και ναι. φυσικά δεν μπορεί να κατηγορήσει κανεί τον Αριστοτέλη, τον Πλάτονα ή τον Όχι, Επίκουρο δεν, δεν για την μετέπειτα. Ναι. Δεν μπορούμε Α, να κατηγορήσουμε να τον Αριστοτέλη για κάτι, ίσω όποιο το παρεξήγησε να το ξαπαρεξεγγίσει τέλο πάντων. Ε, απλά κάποια ιερατεία εντό εισαγωγικών, είτε επιστημονικά, αν μπορούμε ναι. να δώσουμε αυτό τον όρο, είτε θρησκευτικά, επέλεξαν να αγιοποιήσουν κάποιες θέσεις του Έλληνα φιλόσοφου και έτσι οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτού του τρόπου σκέψης γιατί προφανώς δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπο σκέψης, δεν υπάρχει μόνο Αριστοτέλης υπάρχουν είπαμε και άλλοι τρόποι σκέψης, σας έκθεσα και εδώ πριν από λίγο ε. τον τρόπο σκέψης, το, τον επικούριο τρόπο σκέψης η χρήση στην ουσία των ιδεών δημιούργησε το πρόβλημα. όχι ότι ο Αριστοτέλης είχε απόψεις. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, μας μας λέει, η φίλη μα η επανέρχεται και μα λέει: Παιδιά, δέστε τον Τέσλα πώ τον φάγανε και πολλού άλλου επιστήμονε που έχουν εξαφανιστεί, πεθάνει. Εγώ δεν θα δεν αμφισβητήσω θα και αυτή τη μεριά τη υπόθεση που αναφέρει Υπάρχει και η Ελέκτρα. Υπάρχουν και αυτή η μεριά προφανώ. Υπάρχουν φυσικά τον Να Tesla... πούμε και στη φίλη η Ελέκτρα, η οποία μου έστειλε κάποια βιντεάκια, δεν μπορώ να τα δω τώρα κατά τη, διά, τη διάρκεια τη εκπομπή, η οποία μου, στα, μου απάντησε με αυτά τα βίντεο μάλλον, στο Facebook όταν τη ζήτησα. Αν μου προσκομίσει κάποια στοιχεία περί της ε, κατοχή αστροπλίων από του αρχαίου Έλληνε και όχι μόνο. Εγώ ε, ε, ε, ε, ε, επαναλαμβάνω τη θέση μου ότι επειδή δεν ε, ε, το προσέγγισα τώρα το θέμα και μάλλον θα τα έχω. Θα είναι στα υπόψη μου τα βιντεάκια, δηλαδή φαντάζομαι θα έχει απόψη του Ζακαρία Ζήτσιν, ε, του, ε, ντένικεν. του Ντένικεν. Οκ, okay, του έχω υπόψη, στα υπόψη του ανθρώπου αυτού, του ε, έχω κοιτάξει, δεν, δεν αποκλείω τη δουλειά του. Είναι, είναι, οι άνθρωποι στην ουσία άνοιξαν χώρο και για εμά. Οκ, okay, απλά δεν είναι επιστημονική εργασία. Αυτό λέω εγώ. Δεν, δεν έχουν αδειάσεις στα στοιχεία τα οποία να μας αποδεικνύουν ότι πρώτον υπήρχε μια τόσο φοβερή τεχνολογία όπως ένα αστρόπλιο στην αρχαία Ελλάδα π.χ. Ε, ανατρέπει την ιστορία των επιστημών πολύ γρήγορα, ανατρέπει την ιστορία όπως την ξέρουμε. Καλό είναι αυτό να υπάρχουν ανατροπέ. Αλλά μια τόσο σημαίνουσα δήλωση όπω ότι είχαν αστρόπλια παιδιά οι αρχαίοι Έλληνε, δεν είναι κάτι που πρέπει να λέγεται ελαφρά την καρδία. Και δεν θα ακούσετε τέτοιε δηλώσει σε αυτήν την εκπομπή. Και μάλιστα εδώ επανήλθε η φίλη μα η Λέκτρα, και εκτό από τον Τέσλα βάζει και τον Γκιόλβα μέσα στο παιχνίδι. Και βέβαια, αν άκουγε την εκπομπή την περασμένη ή την εισαγωγή την οποία κάναμε κατά τη διάρκεια τη προηγούμενη εκπομπή, εδώ θα διαφωνήσουμε κάθετα. Προφανώ η φίλη μα η Λέκτρα είναι καθαρά έτσι, μεταφυσικού. Εντό εισαγωγικών να πω ότι ίσω έχει εντρυφίσει όλε αυτέ τι θεωρίε και έχει επιλέξει να τι αγκαλιάσει όλε. Εμεί προσπαθούμε σε αυτήν την εκπομπή να κάνουμε ένα ξεδιάλεγμα και να βρούμε ίσω την ήρα μέσα στο στάρι, μέσα σε αυτέ τι ε, πάμπολε και πολυπίκυλε θεωρίε. Οι περισσότερε, κατά τη γνώμη μου, είναι απλά σενάρια φαντασία, με, με διάφορε κοπημότητε από πίσω. έτσι. Αλλά ωστόσο, υπάρχουν ε, αυτή η ήρα μέσα στο στο Στάρι υπάρχει και αυτή η εκπομπή προσπαθεί να την βγάλει προς τα έξω και να της δώσει υπόσταση να της δώσει δύναμη είναι μια αυθύπαρκτη έτσι κατάσταση να μπούμε δηλαδή με λίγα λόγια ότι σε αυτήν την εκπομπή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο χώρο το οποίο είναι ανάμεσα στην επιστήμη και στο μεταφυσικό είναι πιο κοντά στην επιστήμη του νόμου μπορεί άλλοι να πούν ότι είναι πιο κοντά στο μεταφυσικό ωραία και να περάσουμε κάποια μηνύματα και Ακροβατούμε βασικά να Ακροβατούμε, κομήνα. πατάμε σε δύο βάρκες Αυτό κάνουμε, ωστόσο δεν ακαλιάζουμε άκρητα όλες αυτές τις θεωρίε. Π.χ. όποιος ψάξει τον Γκιόλβα Με πολύ μικρή έρευνα Αν κάνει Αν διαβάσει έστω τι συνεντεύξεις του Και έχει μια στοιχειώδη παιδεία Δεν λέω ότι είμαστε εδώ διδάκτορε. Θα καταλαβει το άνθρωπος Παραλυρή Το λιγότερο και όλα όσα λέγονται για, την, για το βιογραφικό, του όπω είπαμε και στο... Είναι βρύθρουν ψεμάτων, να. τι να κάνουμε, θέλετε να, να γράψουμε βιβλίο για τον Κιόλβα, α πούμε, δι, γιατί να το κάνουμε αυτό πράγμα να... Μπορούμε πάντως. Μπορούμε, Ωραία, αλλά ίδια. γιατί να το κάνουμε αυτό πράγμα. <laughs> Τέλο πάντως. Ίσως χρειάζεται βέβαια μια κατάσταση η οποία θα ασκήσει μια κριτική σε αυτό το χώρο γιατί έχει πολλά κακοσκημένα, αλλά ποιο θέλει τώρα να γίνει... Κριτικός. Θα τα τώρα τι, θα, τι έχει να γίνει. Θα σε βάρανε από παντού. Οι επιστήμονες θα σου λένε ότι είσαι καραγκιόζης. Οι άλλοι θα σου λένε ότι είσαι προδότης. Τέλος πάντων. Ε, σας κουράσαμε με αυτά τα εσωτερικά μας ζητημάτα, νομίζω. Το τραβήξαμε αρκετά το θέμα της επικοινωνίας. Α, λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να μουσικό έρθουμε... Μουσικό διάλειμμα, λες. Να. Ναι, για να καλέσουμε Εντάξει, μετά και τον Μίλτο. μουσικό πάρω λίγο μουσικό χαλί, λίγο μουσικό χαλί. Να πάρουμε εμεί τηλέφωνο τον Μίλτος Τσαπόγας στην Καλαμάτα. πολύ λίγο καλαμάτα. με την στήλη μας του εναλλακτικού ταξιδιού. Ε, το είναι λίγος. ο Μίλτος Τσαπόγας από την όμορφη Καλαμάτα, ο οποίος θα μας ταξιδέψει πάλι. Θα, ταξιδέψει, θα μας ταξιδέψει στις Δρακόλμνες από όσο να. γνωρίζω. Ωραία, ωραία, Λοιπόν. Για πάμε σε πολύ λίγο, είμαστε μαζί σα. Επιστρέψαμε πάλι. Επιστρέψαμε όπω κάθε δύο εβδομάδε, έτσι και σήμερα. Μαζί μα είναι ο Μιλτιάτη Τσαπόγα από την Καλαμάτα. Ο Μιλτιάτη Τσαπόγα, ο οποίο είναι συγγραφέα του βιβλίου Παράξενο Ταξιδιώτη για την Πελοπόννησο, κυκλοφορεί από τι εκδόσει Οξύ και βέβαια είναι και συντονιστή τη εξερευνητική ομάδα πιθέα explorers.gr, μια ομάδα τη κοινότητα του μεταφυσικού, για το εναλλακτικό ταξίδι. Είναι μαζί μα απόψε και θα μα μιλήσει. Για την ε, Δρακόλυμνη στην, στην Ήπειρο, Υπήρο. είπε πριν Δρακόλυμνη ο Σομινάς, ωστόσο θα μιλήσει για μία Δρακόλυμνη, γιατί Τι δεν γνωστή. είναι μόνο μία, διότι πιο γνωστή κιόλας που είναι στην Ήπειρο. Ε, καλησπέρα στην όμορφη Καλαμάτα, Μιλτο. Γεια παιδιά. Λοιπόν, ε, Γιώσου Μιλτο, θα ήθελα να μας πεις ποιος, ποια είναι όλη αυτή η μυθολογία γύρω από τη, τη Δρακόλυμνη και γιατί έχουν ονομαστεί έτσι αυτές οι περιοχές. Καταρχά, να πούμε ότι είναι γεγονό ότι αυτά τα όντα γενικότερα, ας πούμε, τη Δράκη που από παλιά μα γοήτευαν όλου από την παιδική ηλικία ε, και που κατέχουν ας πούμε, το θρόνο, θα λέγαμε, στο πάνθεο των μυθολογικών όντων ε, του κόσμου, ε, συναντώνται σε σπουδαίο βαθμό και στις δικέ μα παραδόσεις, όχι αποκλειστικά στι παραδόσει άλλων χωρών όπω η Κίνα κλπ. Επίση, είναι σχεδόν πάντοτε συνδεδεμένε με τοποθεσίε συγκεκριμένε ε, και. Ορισμένε φορέ και με ιστορικά γεγονότα. Ε, Κάποιε από τι πλέον χαρακτηριστικέ τοποθεσίε ελληνικέ που συνδέονται στενά με ιστορίες για δέκα είναι ο Ακροκόλυνθο, όπου βρίσκεται η πυρηγική τη Δακονέρα. Είχαμε γράψει και στα φαινόμενα, αν θυμάσαι. Ε, είναι η μονή του Μεγάλου Σπηλεό στα Καλάμπριτα και είναι και η Δracόλυννη, αυτή που λέμε τώρα, ας πούμε στο όρο Στύμφη τη Υπήρου, αυτή η Δracόλυννη, η διλήμνη αυτή βρίσκεται σε ύψο 2,050 μέτρων. Επειδή ο χρόνο μα δεν μας αρκεί, φαντάζομαι, να μιλήσουμε και για τα άλλα μέρη, ας πούμε, λιγάκι, να σταθούμε καλύτερα στην λίμνη, έτσι. Ωραία, ωραία. Ναι, λοιπόν, ε, γιατί ουσιαστικά ε, βρίσκεται σε μια ονει, ονειρευτή, ας πούμε, σε ένα ονειρευτό, ονειρευτό μέρος, έτσι, αλπικού το οποίο θα λέγαμε, ναι, όντως, έτσι είναι μιλτό. Εγώ δεν έχει τύχη να επισκεφτώ την Δρακόλημνη. Ε, ωστόσο, έχω δει φωτογραφίες, είναι πανέμορφες. Είναι όντως εξαιρετικό ενδιαφέροντος και το πλάσματάκι το οποίο ζει εκεί στη Λίμνη, το οποίο ενδημεί μόνο. Είναι σε υψόμετρο Λίμνη. 2.100 μέτρων, όπω γνωρίζω, και υπάρχουν κάποια πλάσματα που λέγονται εκεί μέσα τρίτονε. Ναι, είναι σαν βράκια. Και μικρά. μάλιστα. Αναφέρουν... Ενδημούν μόνο εκεί, είναι να. τοπικό είδο. Είναι αυτό. και προστατευόμενο είδο, αν δεν κάνω ναι. Απλά θα ήθελα να μα πει, μήπω αυτοί οι τρίτονε ευθύνονται για την ονομασία Δracόλυμνη, υπάρχει κάποια τέτοια α, άποψη, κασία. κάποια θέση, ναι σίγουρα, σίγουρα, γιατί ακριβώς αυτοί οι Αλπικοί τρί, οι Τρίτονες που, λες, που ονομάζονται Αλπικοί Τρίτονες ή Τρίτουρους Αλπέστρεις, ας πούμε ε, θυμίζουν ε, τους ε, δράκοντες τους δράκους όπως έχουμε έτσι, στο μυαλό μας από τις διάφορες ζωγραφιές ιστορίες έτσι, που έχουν περάσει μέσα α πούμε, ε, και προφανώς ο λαός ε, μέσα, στε, μέσα στο χρόνο ε, του ταύτισε με, με αυτά τα τέτοια με, με, με, με τους δράκους ας πούμε, τους ε, αν θέλετε να πούμε κάποια πράγματα για, το, για τα χαρακτηριστικά, πούμε για τους των πλασμάτων αυτών, είναι μεταξύ κειμένων το μήκος μεταξύ 8 και 12 εκατοστών και έχουν γκριζοκαστανό, μαύρη ράχη και κοκκινοπή κοιλιά. Ε, και επίσης αξίζει να πούμε ότι τέτοιες παραδόσεις, έχουν, μάλλον τέτοια, από, από κάποια τέτοια όντα, έχουν προοδηθεί και άλλε παραδόσει στην Ελλάδα. Όχι από το ίδιο σπάνιο αυτό, πλάσμα, ας πούμε, μετάξει τον, όπως τον είπαμε, τον Τριτούρου Σαλπέστρης, αλλά από έναν κροκόδυλο, συγκεκριμένα στην ε, Ρόδο. Δεν ξέρω αν θυμάστε την, την παράδοση του δρά, του, για τον δράκο της Ρόδου και του υπότι που τον είχε σκοτώσει. Ε, δεν νομίζω ότι, δεν την έχω στα υπόψη μου αυτή την ιστορία. Ναι, η ιστορία μα έρχεται από τα μεσαιωνικά χρόνια, όπου ο υπότις Διέντον Ντεγκοζών είχε πάει ας πούμε να βρει κάποιο γκροκόδυλο ο οποίο ε, έτρωγε κόσμο εκεί πέρα στη Ρόδο και κατάφερα να το σκοτώσει ξέρω, με τα όπλα του. Αυτός ο υπότιστης έγινε μάλιστα και μάγιστρος μετά το τάγματος των ε, Ιωάννητών Ιπωτών των, Υποτών, των ή, αλλιώς των Ιπωτών της Ρόδου. Ε, αυτά σχετικά τώρα με το πώ πυροδοτούν ε, αυτά τα πλάσματα την ε, φαντασία που με ρώτησε ο Μινάς και δημιουργούν ε, ε, ονομασίες και τέτοια πράγματα είναι προφανέ ότι η ονομασία τη λίμνη προήλθε από αυτό το πράγμα. Ωραία, Μιλτών. Νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα, ότι έχει ολοκληρώσει το ταξίδι μα στη Δracόλυμνα αυτή τη φορά και στου όμορφου Τρίτονε, αυτά τα υπέροχα σαυροειδή και θα σα ανεβάσουμε και μια φωτογραφία ενός τρίτων α, σε πολύ λίγο στο, α, στη σελίδα τη αστρική Πύλης στο Facebook, η Stargate FM γράψτε στο Facebook και θα μας βρείτε όπου έχουμε ανεβάσει και την αποστολή της ομάδας Πυθέας στην Δρακόλυμνη όπου μπορείτε να τα, διαβάσετε την ανταπόκριση της ομάδας την, η οποία ανήκει και αυτή στο, στην κοινότητα του μεταφυσικού όπως και η εκπομπή μα, όπως και πολλά άλλα πράγματα explorers.gr για περισσότερα και ο Μίλτος Φυσικά, ο Μελτιάδης Τσάπογας είναι και συντονιστής της ομάδας Πιθέας και γι' αυτό μας ταξιδάβει έτσι κάθε δύο εβδομάδες σε διάφορες έτσι, μοναδικές τοποθεσίες. Θα ετοιμαστεί κάποια στιγμή και η καινούργια ιστοσελίδα της Πιθέας για να ξεκινήσει πάλι να ανενώνεται το site, όπως γνωρίζω. Λοιπόν, καλό, καλό βράδυ. βράδυ στην όμορφη Καλαμάτα, Μιλτο. Γεια χαρά, παιδιά, για χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ίσα που έχουμε ξεπεράσει τις 12. Και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε τον επίλογο τη απόψινής εκπομπή Αντρέα. Ναι, λοιπόν, όντως. ήταν η Αστρική Πύλη, αριθμός, μου είπες, 16η. Είναι η 16η, ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω. Ήταν η 16η, λοιπόν. έχουμε χάσει τη 15 Θα ανεβάσουμε στο αρχαίο εκπομπών μας το νούμερο 16. Το 15η θα λείπει. Όπως επίσης μπορείτε να βρείτε τις εκπομπέ της αστρική Πύλης στο iTunes. Γράψτε... Stargate FM και θα μας βρείτε στα podcast όπου να, πολύ πούμε. εύκολα μπορείτε στην κινητή σας συσκευή και στον υπολογιστή σας να καταβάζετε αυτόματα τις ανανεώσεις σας της τρικής και να μας ακούτε παντού στο μετρό όταν ε, κάνετε κάτι μόνοι σα δεν ξέρω τι, ,τι λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε κάποια πράγματα και για την επόμενη εκπομπή αν όλα πάνε καλά λοιπόν θα έχουμε ένα εκπληκτικό θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο θα μιλήσουμε για την αρχαία ελληνική θρησκεία εδώ και καλεσμένον ναι, εδώ βλέπουμε τον, όχι μάλλον εμείς τον βλέπουμε, τον Διονύση ο οποίος Είναι βοήθηκε. ο Διονύση εδώ, ο οποίος έχει ξεμείνει μια μάσκα μάλλον της Απόκριες και είπε να τη φορέσει. <laughs> λοιπόν, προβερό. να ολοκληρώσουμε μια στιγμή. Θα έχουμε καλεσμένο το εκτός συγκλονιστικό του πάντα τον Βλάση Ρασιά, έναν άνθρωπο ο έχει προσφέρει πάρα πολύ με το συγγραφικό του έργο αλλά και με το ήθο που τον διακρίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Θα προσεγγίσουμε αυτό το δύσκολο θέμα τη αρχαία ελληνική θρησκεία, θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά και θα το πιάσουμε από την πρόσφατη, από την ύστερη εποχή και αργότερα. Δεν θα μιλήσουμε, π.χ., για την αρχαία ελληνική θρησκεία τον 5ο αιώνα προ Χριστούγεννα. Θα... θα περάσουμε για το, το... το μετέχμιο κατά κάποιο τρόπο. Για το μετέχμιο, αυτό το πέρασμα, ίσω σε κάποιε άλλε εποχέ, από, το... από την αρχαία ελληνική θρησκεία στον χριστιανισμό, τι συνέβη σε αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα. Καθώ επίση και ποια είναι η κατάσταση σήμερα, έτσι, με, με τι αρκετέ χιλιάδες αρχαιόθρησκών στη χώρα μας και τις προσπάθειές τους να υπάρχει να νομική αναγνώριση. Θα παρουσιάσουμε προσπάθειες, ναι. ωστόσο να... Ναι, θα κάνεις ερωτησία, απλά να κάνω και εγώ ένα τελευταίο σχόλιο και μετά θα συζητήσουμε την ερώτησή σου. Ε, θα κάνουμε και δύσκολες ερωτήσεις στον ε, Βλασίρασιά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιε δύσκολε ερωτήσει σε αυτόν τον χώρο, γιατί έχουμε δει πολλά εφτράπελα. Ε, δεν νομίζω ότι βέβαια χρειάζεται να απολογηθεί ο συγκεκριμένο άνθρωπο για όλα αυτά. Αλλά έχει ο Διονύη Κοντζάκη μια ερώτηση. Λοιπόν. Σύμφωνα με τη σύμβαση. Αχ, ξέχασα από πο... ποια σύμβαση. Πω, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Νομίζω. Το νομίζω. Κάθε, ε, κάθε ε, χώρο ε, θρησκευτικό. Ε, ε, σε κάθε χώρο του Σκεφτικού έχουν το δικαίωμα η πιστοί να τελούν ε, τις σκεφτικές τελετές. Είναι τους έγινε στη συνθήκη, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Υπάρχει. Υπάρχει κά... ίσω ο ΙΕ να θα... έχει ορίσει είναι, είναι πίσημο, να είναι ότι πίση... είναι ανθρώπινο δικαίωμα να τελεί κάποιο μια ναι. σκεφτική τελετή όπου θέλει. Σύμφωνα θα... λοιπόν ε, με αυτό, ναι. θα πρέπει να επιτρέπεται στου αρχαιόθρισκου να τελούν θρησκευτικές τελετές στην Ακρόπολη, που είναι ο Αθηνάς. Σου λέει εγώ, πιστεύω στην Αθηνά. Είναι η Θεά μου. Και ε, έχω το δικαίωμα να τελώ θρησκευτικές τελετές. Με ποιο δικαίωμα εμείς στερούμε από αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμά τους αυτό, ρωτάω. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Θα τα, θα τα δούμε όλα αυτά δύσκολο, θα δείξουμε, έτσι, πολύ Δύσκολο να Έτσι επιγραμματικά γιατί έφτασε και η ώρα για το κλείσιμο να πούμε ότι στην Ελλάδα, mm -hmm. αν θέλεις ε, να ιδρύσεις έναν ε, θρησκευτικό ναό, οποιοδήποτε δόγματος mm -hmm. από τα μικρά, έτσι, ε, όχι από τα μεγάλα, γιατί τα μεγάλα έχουν. Αλλά ούτε τα μεγάλα. Εδώ δεν υπάρχει τζαμί. Δεν μπορώ να, να φτιάξουν ένα τζαμί, λέμε. Υπάρχουν τόσοι μουσουλμάνοι. πεσει είναι δύσκολο θέμα, είναι λαθρομετανάστε, μπλα μπλα μπλα. Ε, είναι τζιζ θέμα, δεν είναι εύκολο να το συζητήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι για να ανοίξει τέλο πάντων ένα ναό, έστω ότι είσαι. Θες να λατρεύει, π.χ. την αρχαία Αθηνά. Ε, τη θεά Αθηνά, π. Με συγχωρείτε. Ε, πρέπει να πάρει άδεια από την Ορθόδοξη, Ορθόδοξη Εκκλησία όποιος θέλει να ανοίξει, να είναι νομικά κατοχυρωμένο, όποιο θέλει να ανοίξει, να όποιο δίποτε στην Ελλάδα. Πρέπει να εξασφαλίσει την άδεια τη Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλιώ δεν μπορεί να ανοίξει να. Και αυτό που είπε, Αντρέα, για το, για το Τζαμιά. Αυτό είναι τζαμι... νομικά κατοχυρωμένο. Για το Τζαμιά, τουλάχιστον υπάρχουν, α πούμε. Υπά... Ιστορικά. Έχουν απομείνει κάποια λόγω τουρκοκρατία κτλ. Και τα λοιπά. γίνεται χαμό. Είναι υπάρχουν. δεδομένο ότι οι τρει κυρίαρχε μονοθεϊστικέ θρησκείε απολαμβάνουν πολύ περισσότερα προνόμια στη ναι. χώρα μα και όλε οι υπόλοιπε γίνεται χαμό. Αν δεν κάνω λάθο τώρα και με τα καινούργια μέτρα α, με τα μνημόνια του επιβάλλονται και φόροι μάλιστα σε εταιρείε. Μαθαίνει κανείς. Να σας Να. πω και εγώ κάτι που μάλλον δεν το ξέρετε, άντε, γιατί τα ξέρετε όλα. Για πες, για πες. Λοιπόν, ποια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη θρησκεία του πλανήτη. Όχι αυτή που έχει τους περισσότερους οπαδούς, αυτή που σε ρυθμό αύξηση, Ανάπτυξη. ανάπτυξης, ναι, είναι η ταχύτερη. Ο πασταφαριανισμός, οι τζεντάοι. Όχι, όχι. онкопия, ρισμός προς δεν έχετε το τομισμός. είναι το σίγουρα είναι κάπως πολύ μικρή θρησκεία, Πάθος για να έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Να. Είναι του υπτάμενο μακαρονοτέρας. Αυτό είπα, πασταファριανισμός. Έπεσαν yeah. πασταファριανισμός. Πασταファριανισμός. Είδες το ξέραμε τελικά. τη λικ. Bravo, Το, yeah. τα... το ξέραμε τελικά. ξέρα είναι στα σας σας βγάζω το καπέλο. Άπιο. Άπιο respect, Φέβโก, Φέβโก. Λεβόν. Uh, Όντω το, αυτό το μακα, μακαρονοτέρα ναι. είναι. δεν ξέρω, μέχρι, το λατρεύω κι εγώ. Σκέφτηκα ίσω να ενταχθώ σε αυτό το δόγμα, ωστόσο δεν με έπεισε. Τέλο δεν ήταν νόστιμα τα μακαρόνια, δεν ήταν αλτέντε όπω τα θέλω. Να, και το τέρα αυτό δεν με έπεισε. Για να μην αφήσουμε του uh, ακροατέ εδώ με την απορία, ο Πασταφαριανισμός δηλαδή η θρησκεία που πιστεύει ότι το τέρα το κατασκεύασε ένα τεράστιο μακαρονοτέρα, τον κόσμο μάλλον, το σύμπαν το κατασκεύασε ένα τεράστιο μακαρονοτέρα, ήταν ουσιαστικά μία αντίδραση ενός φοιτητή σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής ο οποίος ο άνθρωπος είχε απογοητευτεί βλέποντας τις τεράστιες κόντρε μεταξύ των α, εξελικτικών α, και των δημιουργιστών δηλαδή των ανθρώπων που πιστεύουν ότι το σύμπαν το δημιούργησε ο Θεός και των ανθρώπων που πιστεύουν ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από κάποιους κανόνες εξέλιξης και είπε... Έτσι μου είστε, θα δημιουργήσω και εγώ μια θρησκεία η οποία, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίζει ένα τεράστιο μακαρονοτέρα. Και έτσι γεννήθηκε ο Πασταφανιανισμό, ο οποίο πλέον αριθμεί πάρα πολλέ χιλιάδε νέων κυρίω ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Άλλο ένα τέτοιο θέμα εκπομπή να παρουσιάσουμε τρελέ θρησκείε. Έχω ασχοληθεί με το θέμα. Υπάρχει ναι, και νομίζω κυκλοπαίδια ναι, με όλες, που συγκεντρώνει όλε τι διαφορετικέ θρησκευτικέ. Όντως. Ωραία. Και στη Wikipedia ότι θέλετε να βρείτε πασταφαριανισμ, θα βρείτε πάρα πολλά στοιχεία ή ε, μακαρονοτέρας. Ή πτάμενο μακαρονοτέρας, <laughs> ναι. <laughs> Μια φορά παιδιά θα πρέπει να καθίσουμε, να κάνουμε ένα 8 μαζί. Αυτό, δηλαδή. ε, Αυτό έχουμε να πει να με το... τον Αντρέα, όταν θα τελειώνει η σεζόν εκεί προς τα τέλη Μαΐου-Ιουνίου <laughs> Ιουνίου, θα κάνουμε το 12-7. Ναι, το να κάνουμε έτσι ένα διακεκαυμένο βράδυ, να το τραβήξουμε όσο δεν πάει και να μιλήσουμε επί μαζί. μαζί, μαζί. 12 το βράδυ με 7 το πρωί. Μαζί. Μας θα θα είμαστε εδώ. Να, να τραγουδήσουμε κιόλας. Να τραγουδήσουμε, τραγουδήσουμε. τραγουδήσουμε κιόλας, να, να τα πούμε όλα. Ακριβώς. Γιατί όχι. Και οπότε μας είπες πριν, πριν αρχίσει η εκπομπή, ο Μπράφ ενδεχομένω. Μην το λέμε αυτό στον μέρα. Οκ. Δεν, το δεν είπαμε τίποτα <laughs> Ο Μπράφ <laughs> ενδεχομένω να είναι σε... καλά Είναι ένας καταπληκτικός ε, κωμικός <laughs> Νόμιζα ότι το είχαμε πει στον αέρα αυτό <laughs> δεν, δεν ξέρω αέρα, Α. Ο Μπράφ είναι καλά είναι αυτό. Είναι. Αυτό. Λοιπόν κάπου εδώ η αστρική πύλη Φτάνει στο τέλος της Α, Εμείς θα είμαστε μαζί Όπως σας είπαμε την επόμενη εβδομάδα Δευτέρα 10 με 12 ε, Να είστε πολύ καλά για να ξέρετε Πολύ καλά ε mm. Να είστε πάρα πολύ καλά Όχι πολύ καλά είναι πολύ... Τε... τετριμένο το πολύ Εντάξει. καλά Εντάξει Όσο μπορούμε να είμαστε καλά λοιπόν και, και καλό σας την βράδυ, καλή συνέχεια σε εδώ στην παρέα του Ατλαντή, Θα συνεχίσει ο Διονύσης Κοτσάκη, δεν ξέρω ποιο θα, άλλο θα έχει παρέα απόψε Σήμερα θα έχω την Άζια, Α, ωραία. η οποία είναι η καινούργια μας παραγωγός Η οποία εκπαιδεύεται και ενδεχομένως θα εκπαιδευτεί και λίγο Έχει ακόμα. Νάζη στη φωνή τη. Η Νάζια, να... την, Άζια, την ναι, Άζια. Ναι. Άζια είναι, από το Ασπάζια Α, οκ, okay. Αιζιε mm. <laughs> Ωραία, έχει τον καλύτερο δάσκαλο, τι Χωρίς λοιπόν, και η αλήθεια που βρίσκεται άντρια. Ε, μην ξεχνάτε λοιπόν ότι ναι. η αλήθεια είναι εκεί έξω. Ε, κλείσαμε βέβαια την εκπομπή, δεν έχουμε βάλει τραγούδια για τον τέλο <laughs> Δεν πειράζει. Λοιπόν... Κάτι θα βάλουμε, θα βάλουμε κάτι από τα καινούργια, Ναι, παραλαβέ. Θα βάλουμε Ζακ Στεφάνου, ε, ο προσωπικό σα κύλο. Ε, πολύ αγαπημένο ο Ζακ Στεφάνου. Τον πάμε πάρα πολύ και έχει παίξει αρκετά στην αστριακή και στον Ατλάντι βέβαια παίζει αρκετά. Τέλος πάντων, καλό βράδυ, μη σας κουράζουμε άλλο, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με το θέμα Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Καλό βράδυ σε όλους. για χαρά.